Το θέατρο της Τετάρτη. Θα ακούσετε την εγκομωδία Εραστής από χαρτόνι Του Ζακ Ντεβάλ Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Μέλπος Ζαρόκοστα. Λαμβάνουν μέρο με τη σειρά που θα ακουστούν η καλλιτέχνε. Κώστα Καρά, Ανδρέα Σαλισσέλ. Νίκο Μαριούκλα, Μπάρμαν. Κώστα Ρίγα, Γκρουπιέρη. Μάκη Πανώριο, Παύλο. Βίλ Μακύρου, Σιμώνη Μασάμπρ. Λουίζα Ποδηματά, Κυρία Μπονοβάν. Ο Νίκο Τόνι Λαγκόρ. Ασυγαλέου, Κοπέλα τη Γκαρδαρόμπα. Ανδρέα Βεντουράτο, Ένα Κύριο. Μελποζερόκοστα, Καμαριέρα Άλλη αλλήκη κυρία Σαλισέλ <ΣΣ1> Μουσική επιμέλεια, Ρένας Κοβατζής Καλτσά Επιμέλεια ήχων, Γίτσας Βαλμά Ρύθμισης ήχου, Γιώργου Θεοφανίδη Ραδιοσκηνοθεσία, Βίκτορος Παγουλάτου Barman, barman. Ένα βίσκι γρήγορα. Ε, δεν μπορώ να σα σε βρει κύριε. Εδώ το μπαρ έκλεισε. Πηγαίνετε μέσα στη σάλα του μπακαρά. Εμεί φεύγουμε, πάμε για ύπνο. Ε, ε, δεν μου έλεγε πώ έλεγαν, πάρμα. Κάρολο κύριε. Το επίθετο; Γκούμεν, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, αποφαύρουμε στον κύριο Γκούμεν, στον άνθρωπο του κόσμου. Αγαπητέ μου φίλε. Δώσαμε ένα βούσκι. Αδύνατο, αγαπητέ μου φίλε. Σα είπα, αυτό το μάρ έκλεισε. Έκανα κοιτανού. Ε, και τι είναι αυτό εδώ. Για εδώ. Ε. Τι ποτέ είναι αυτό. <laughs> αυτό είναι το λιγέρο του κύριου Τιβιδιαία που το ξέχασε. Α, του γέρου. Ήποια. Έτσι φαίνεται ε, Θα μάθω τα μυστικά του Και ό,τι άλλο έχει κύριε mm -hmm. Στην ηλικία του κανείς υπεθαίνει ή γιατρεύεται mm -hmm. Πω πίπερμαν mm -hmm. Τέλο πάντων Δεν σε κρατώ Κάρολε Δέκα φράγκα κύριε Ο κύριος Ντιβιβιέ δεν πλήρωσε ε, Του το θυμίζεις αύριο Καληνύχτα Κάρολε ε, Καληνύχτα κύριε Δέκα Είκοσι Τριάντα Αυτά τα τελευταία μου λεφτά Τουλάχιστον αν δεν έπαιζα Αχ, μα αν δεν έπεζε ζώντα, θα δοκίμασε κάθε βράδυ το μεθύ να, να κάθεσε δύο καρέκλε μακρύτερα από εκείνη και να ποντάρει, να παρακολουθεί το μπρατσάκι τη από πάνω από το νόμο τη, ω το μυρωδάτο τσιγαράκι που ονειρεύεται ανάμεσα στα δυο δαχτυλάκια τη. Να ακού τη φωνή τη, να ακού τη φωνή τη να λέει μπάνκο. Φαντάσουν ήταν κανένα άνδρα που να τον έλεγαν μπάνκο. <χω>, τι χαρά θα είχε ο φουκαρά. Μα τώρα ο φουκαρά εγώ. Είμαι ένα αξιολήπτο φουκαρά. Και πα στο διάλογο, βουλιάζω τέλο πάντων. 10, 40, 30, 50, 100, 160. Αυτά είναι όλα. Ε, Πού είστε, Γκρουπιέρι! Κύριε! Ναι, δεν μου λε. Άρχισε το παιχνίδι. Τώρα αρχίζει, κύρια. Να φίλε μου, πάρε αυτή την κάρτα και βάλτε πάνω σε μια καρέκλα στο δεύτερο τραπέζι και φυλαξέ μου την. Λυπούμε πολύ, κύριε. Το απαγορεύει η διεύθυνση. Εκτό όμω, εσύ το κάνετε. Εξαιρετικό, κύριε. Και για παίχτε συστηματικού. Γιατί εγώ δεν είμαι συστηματικό. Μα ο κύριο δεν παίζει. Ο κύριο περνά την ώρα του. Διασκεδάζει. Και δεν είναι ωραίο αυτό, δεν θέλετε να διασκεδάζει. Δηλαδή θέλω να πω πω ο κύριος δεν κουράζεται σε βαθμό ώστε να του χρειάζεται καρέκλα. Μου χρειάζεται, μου χρειάζεται. Και έπειτα, εσεί παίζετε. Ο κύριε, εμεί συγκρουπιέριδε. Έχει όμω κάθεσαι. Δεν έχετε λοιπόν κανένα λόγο να, να μου αρνηθείτε αυτή τη χάρη. Ορίστε η κάρτα μου. Ανδρέας Δεν σα υπόσχομαι τίποτα, κύριε Χαίρετε. Χαίρετε. Ε, Και τώρα. Αχ, ήρθεσαι επιτέλους Παύλου, πού είσουνε; Εκεί, εκεί που είναι και η καλή σου. Εκεί, εκεί, πού, εκεί, πού. Στην τεράτσια του ξενοδοχείου. Κοιτάει αυτούς που εκει που στην τεράστια του ξενοδοχειου Μόνη της. Ναι. Α, όχι, όχι, όχι. Είναι και ένα γέρο εκεί κοντά που την κοιτάει ξελιγωμένα. Mm. Δεν κάνει όμως τίποτα. Στο ξενοδοχείο της, πήγες στο ξενοδοχείο τη. Ε, από εκεί έρχομαι. Λοιπόν, τι άμαθες, λέγε, μωρέ, Λοιπόν. Τη λένε Αζινοβία. Κάθεται στο Περιγκέο όπου διευθύνει μαζί με τον άντρα τη το μεγαλύτερο παντοπολείο του χωριού. Αχ, Παύλο. Φίλε μου, Παύλο. Έχει και δύο παιδιά. Δίδυμα <σχεδί> 18 μηνών και ένα αγοράκι 4 ετών. <σχεδί> αυτά είναι τα νέα. Αυτά είναι τα νέα. Καλά, αυτά είναι. <ΣΣΣ> <ΣΣ> ζων, ζων, ζων. <ΣΣ> μα, τι λε τώρα, δεν είναι αλήθεια. Όχι, βέβαια. Τη λένε Σιμώνη. Σιμώνι Μπασάμπρ. Ο Θεέ μου, τι ωραίο όνομα, Σιμόνι Μπασάμπρ. Άλλα, λέγε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Όχι, <laughs> oh, τι καλό μου κάνει, Παύλο, <laughs> λέγε παρακάτω. Η Ποιο μήνα γεννήθηκε. Oh, ποιο μήνα γεννήθηκε, με <laughs> Άσου, Και τα δείτημα το αγόρι. <laughs> Τίποτε από αυτά. Ah, Α, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, και ένα <laughs> <σύζυγος>. oh, <laughs> Ο οποίο <πέβανε. laughs> Μπράβο του. Τι άλλο oh, τίποτα, τίποτα. Δεν <laughs> Φεύγει αύριο. Αστείσε. Αμβρέα, φανώ άνδρα. Όχι όχι, να φύγει, όχι, όχι όχι. Όχι, αυτό δεν γίνεται, αποκρίνεται. Μόνο να ματιά στο να έρατι τη σύγχρονη γραμμή μπορεί να την εμποδίσει. Μα παύλο. Πάύ την αγαπώ, Καταλαβαίνει την αγαπό. Ε, Πώ δεν καταλαβαίνω, μου λε τίττα άλλο 10 μέρε τώρα. Άκου, άκου φεύγει αύριο. Εβέβαια φεύγει. Και με 10 χρόνια να άφεύει αυτό δεν θα σε ωφελούσε σε ένα σε τίποτε. Γιατί. Γιατί όταν αγαπάει κανεί μια γυναίκα, τι το λέει. Ήμα ε, θέλει να πάω λένε, α πιστεύω. Κυρίω με το μαντίλι σε κύριο το μισοφόρο σα κρέμα. Α, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να τη το πω καθαρά και εξάστερα. Να αρχίσω και να τελειώνω. Ε, κάντο, λοιπόν. Ε, Μήπω δεν προσπαθώ, βρε Παύλο. Κάθε βράδυ που περνάει από εδώ, εγώ περιμένω σε ένα τραπεζάκι. Μόλι τη βλέπω να φτάνει, νομίζω πω θα σηκωθώ και θα της πω ένα σώρο πράγματα. Ε, λοιπόν, φίλε μου, εκείνη τη στιγμή λε και έχω μια μπάλα του φουτμπολ στο λαρίγκι μου και πω θα πω ότι ο μείνα αποπετώνει. <laughs> και τότε τι θα γίνει. Ε, ξέρω εγώ. Ε, εσύ την είδε, είδε το ύφο τη. Και αυτά τα διαμάντια που φοράει, πόπο mm -hmm. Αυτές Αυτέ οι της Η αποψινή είδε, θαύμα, θαύμα. Ε. Θα έχει ω Αν το αμάξεις, της. Mm, αυτό θα έχει 100 φράγκα. Αν στον μπακαρά, όλο κερδίζει. Όλα όσα χάνω, εγώ, αυτή τα παίρνει. Ναι, 30 φράγκα. Ε, αυτά έχω. Τι είμαι εγώ για εκείνη. Ο που βάζει 30 φράγκα, ενώ εκείνη τη βλέπει και βάζει, φραπ, Γέρι, όλ, σκονδρή, φαλακρή. Μπορεί να είμαι απέντο, μα είμαι νέο. Και ξέρει, ξέρει με πρόσεξε. Μπα. Βέβαια. Mm. Το έχω καταλάβει, ξέρει, mm. χθε το βράδυ με κοίταξε και μου χαμογέλασε. <laughs> <laughs> Σου χαμογέλασε εσένα. <laughs> α, α Όχι. Αόριστα, αλλά μου. Εμίλα τη βρεβλάκα! Ναι, αλλά ξέρει, ξέρει, Παυλάκι, για να τα καταφέρω πρέπει ναι. να μην τη δω ξαφνικά. Έτσι, πρέπει να ξέρω από πριν πω έρχεται. Για ναι. να έχω καιρό να καταπιώ την μπάλα που στέκει στο λαρύνγκι μου και, α, και, α, και να σπάσω τον πετόν τον ποταριό μου. Άλιστα. Να, να, να από εδώ στο χωλέ να δει. Κούσε, κοίταξε. Ναι, ναι. Να τω, το βλέπει. Ναι, ναι, να το ναι, Ε, τι ε. λοιπόν. Αχ, σκέψου, παυλάκι μου, σκέψου, φίλε μου. Σκέψου, τελευταία βραδιά. Α, κάτσε εδώ, μη φεύγει. Α, κοίταξε. Μόλι τη δει, χτύπα μια-δύο φορέ, ναι, έτσι, έτσι, κοιτά. Τάκ, τάκ, τάκ. Ναι, και ναι. μάλλον, όχι, όχι, όχι. Δεν θα δει τίποτα. Γιατί θα του δίνει, θα φύγει. Ναι, με μια συμφωνία όμω, ε. Θα με συστήσει, έπειτα. Μπρεά να μάθε μου, άκου τι λέει τώρα. Αστάσουμε εκεί, χαρά σε μένα Ναι, ναι, ναι. Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ <ΣΣ> Κυρία μου. Κύριε. <ΣΣ> σα αγαπάω. Όχι. <Τι>? <ΣΣ> ναι, ναι, ναι. Σα αγαπάω. Πάει <ΣΣ> πατό. Τέλειωσε. Μπορείτε να γελάσετε, να με βρίσετε και να φύγετε. Είχα όμω ορκιστεί να το πω. Προ δέκα λεπτών, δηλαδή, δεν ήξερα αν θα είχα το θάρρο, την τρέλα. Το μόνο που ήξερα είναι πω αυτέ θα ήταν οι πρώτε λέξει. Γιατί για μια γυναίκα που δεν γνωρίζει κανεί, μόνο αυτέ οι δύο λέξει δεν είναι ηλικιώτη. Μα εσεί, κύριε, είπατε περισσότερε από δύο λέξει. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Και τώρα είσαστε ευχαριστημένο από τον εαυτό σα. Δεν ξέρω τι είμαι. Και εγώ έχω την καλοσύνη να μη σα το πω. Ένα ήρωα, ίσω. Γιατί σε ένα λεπτό τη ώρα δεψοκινδύνευσα μέσα σε μια φράση κάτι πάρα πάνω από μια περιουσία. Παραπάνω από μια ζωή. Ένα χαστούκι. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα μου το δώσετε. Με ενοχλείτε, κύριε. Και όλας. Θα με αφήσετε να περάσω. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω όμω. Θα φωνάξω. Φοβόσαστε. Του τρελού, ναι. Ένα τίποτα του Αχ. Δώστε μου αυτό το τριεντάφυλλο που έχετε στο νόμο σα. Δεν είναι αληθινό τριεντάφυλλο. Θε μου πω εγώ είμαι αληθινό τρελό. Είναι ραμμένο. Κρίμα και όσο σκέπτομαι πω αυτή τη στιγμή θα να το παν. Το παν για να είσαστε μακριά, μακριά, μακριά. Αυτό από εσά εξαρτάται. Ε, έτσι λέτε εσεί. Θα έπρεπε όμω να είμαι βέβαιο. Μα τόσο βέβαιο. Για ποιο πράγμα. Πω δεν υπάρχει ελπίδα. Καμιά ελπίδα να με ε, Όσο γι' αυτό το εγγυώμαι. Και πού το ξέρετε. Έτσι και εγώ προ 5 λεπτό είμαι να βέβαιω πω ποτέ δεν θα το ήθελα να σα μιλήσω. Και όμω έγινε. Ποιο κέρτε λοιπόν τώρα, αν σα κρατήσω ακόμα ένα λεπτό λίγα δευτερόλεπτα ή να βρω να εφεύρω. Ωραία, θα ανάψε ένα τσιγάρο, περιμένοντα να περάσει κάποιο να με γλιτώσει. Α, α, μάλιστα. Οριστε. Γιατί όχι, καπνίστα δεν σα κάνει κακό. Είμαι βέβαια ονοχτικό, αλλά <laughs> είμαι και κομουλη. Ε? Είδατε, είδατε το παλιόπαιδο που τολμάει να σα αγαπάει εσά. Εγώ όμω ή ξέρω πω φέβετε τα ευρώ και μια, μια ελπίδα να έχετε στο εκατομμύριο έπρεπε να σα μιλήσω. Και να, είδατε. Μπορεί αυτό που έκανα είναι άσχημο, λέει: νο. Φτάνει όμω πω είστε εδώ. Και φτάνει πω η φωνή μου πάει γραμμή σε αυτό το χαριτωμένο αυτάκι. Και α τιμώνετε εσεί μαζί μου. Γιατί ασφαλώ θα τιμώνετε. Αχ, γιατί δεν μιλάτε. Να' τα μα πάλι, η μπάλα. Η μπάλα πάλι. Σήμερα το πρωί Σήμερα το πρωί φορούσε ένα, ένα μπλε φόρεμα. Χθε το βράδυ ένα μοβ με λουλούδια. Χθε το πρωί ένα ταγιά ροζ-λινό. Προχτέ ένα άσπρο. Είναι σωστά. Αχ, γιατί δεν απαντάτε. Τιμωρήστε με λοιπόν. Πετε μου πω κάποιον, κάποιον αγαπάτε. Ακούστε με. Αν α να τελειώσει το τσιγάρο, σα με απαντήσετε, θα τελειώνουμε και θα σα αφήσω ήσυχη. Με, σα είναι αδιάφορο θα σας αγαπάω. Ναι. Αν ήμουν πλούσια, θα με Όχι. Αν ήμουν ωραίο. Όχι. Αν είχα μουστάκια. Όχι. Αν είχα γένεια, μακριά γένεια. Όχι. Αν ήξερα Όχι. Αν ήμουν αεροπόρο. Όχι. Αν είμαστε σε ένα είναι οκτώ μέρε που με ακολουθείτε, κύριε, και φαίνεται πω αυτό θα τραβήξει για πολύ. Δεν πιστεύω να έχετε και μεγάλη περιουσία, γιατί υπάρχουν και μέρη που δεν με ακολουθείτε. Πίνετε, παίζετε. Στην ηλικία σα θα μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο. Και αν ήμουν άντρα, εγώ θα διέθετα τον εαυτό μου αλλιώτικα και καλύτερα. Α, oh, παρ' εργάζομαι. Τι κάνετε, Ψάχνω. Τι. Ε, να δω τι μπορώ να κάνω. Τι είσαστε. Έξυπνο. Σε τι. Σε όλα. Μα, δεν έχετε καμιά κλίση. Πώ, πώ. Ποτέ ε, και ωραίε από μικρό παιδί. Και από τον καιρό που ψάχνω δεν βρήκα καλύτερη. Για να τι ακούσουμε. Λοιπόν, μία μέρα, όχι τώρα, αμέσως δηλαδή, mm. uh, θα ήθελα πολύ να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εάν ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, αυτό δεν γίνεται αμέσω τώρα, θα ήθελα να γίνω ένα από τα δυο. Η ζαχαροπλάστης ή ο Κρίμα, δεν αξίζουν και μεγάλα πράγματα. Και επειδή το τσιγάρο μου έφτασε στο τέλος και η κουβέντα μας επίσης. Ένα τσιγαράκι ακόμα. Όχι, ευχαριστώ. πάει, Μα μου φαίνεται. Λοιπόν, αν μου υποσχεθείτε πω η αγάπη που έχετε για μένα θα γίνει αφορμή να γίνετε ο άντρα που θα ήθελα εγώ να είμαι. Ε, και τι ο άντρα θα είσαστε εσεί. Εγώ θα σκεπτόμουν περισσότερο παρά θα ονειρευόμουν. Θα ήμουν ενεργετικό και δεν θα κοιμόμουν. Και αν μια μέρα αγαπούσα μια γυναίκα πριν τη μιλήσω, θα φρόντιζα να μάθω τι λόγια θα είχε ανάγκη να ακούσει. Και πριν τη σταματήσω να τη τα πω, θα κοίταζα να δω αν αξίζω τον κόπο να με κοιτάξει. Με, και αυτό θα τον αγαπούσατε. Πάλι μόνο όχι. Ω μου. Ήμουν κουτό, ήμουν τρελό, ήμουν ό,τι θέλετε. Σα αγαπάω όμω, σα αγαπάω. Και οι συμβουλέ σα έχουν τόση απογοήτευση. Μιλάτε για τον καλύτερο άνδρα και όμω λέτε πω. πω δεν θα τον αγαπήσετε. Μα γιατί, γιατί. σω γιατί σαν γυναίκα είμαι το αντίθετο του άνδρα που θα επιθυμούσα να είμαι. Αντίο, κύριε. Μα τι να το κάνω το αντίο, όταν είμαι βέβαιο πω κάποιο μπορεί να. να σα είναι χρήσιμο σε κάτι. Δεν είσαστε εσεί αυτό ο κάποιο. Και αν αύριο σα ακολουθούσα. Ξέρω και το όνομά σα και τη διεύθυνσή σα. <χω> δεν ξέρετε για μένα παρά ότι είναι περίτω να ξέρετε. Να. Πάρτε αυτό το τριεντάφυλλο Είναι αληθινό Δεν ήταν αραμένο. <Κι> λοιπόν, κυρία Σαλισέλ, δεν παίζουμε απόψε Έπαιξα και άχασα, κυρία Μπονοβά Αυτό φαίνεται για πέστε μου. Είναι αλήθεια πω δανείσατε 500 φράγκα στο μικρό Πεντέ. Καθεάλλου. Εδάνισα 500 φράγκα στον πατέρα του μικρού Πεντέ, που θα μου τα επιστρέψει. Α, κυρία Μπονοβά, εγώ δεν έχω πατέρα, έχω όμω ανάγκη να μου δανείσετε 1000 φράγκα. Τι θα τα κάνετε. Θα ξετινάξω την μπάνκα. Και αν η μπάνκα ξετινάξει εσά. Θα σα δώσω το χρυσό μονολογάκι. Είναι σταματημένο. Αν το πάρετε όμω θα το κουρδίσω. Όχι, όχι. Ένα νέο σαν εσά έχει πολλά ραντεβού. Και δεν πρέπει να είναι χωρί ρολόι. Κυρία Μπονοβά. Βγάλτε το από το μυαλό σα. Αχ. Ξέρετε να διαβάστε το χέρι, μορίστε. Εδώ λοιπόν τι γράφει, για πέστε, μου. Ε, πέστε μου Δεν γράφει πως θα σα τα ξαναδώσω Όχι, γράφει πως είσαστε ερωτευμένος Α, Μην το σβήσετε Δεν σας αγαπάει όμως Θα μ' αγαπήσει Α, Γι' αυτό πρέπει να δω το δικό της χέρι είστε μου τα χίλια φράγκα Αδύνατον Και αφού με πιέζετε θα σας πω το γιατί Πέστε μου Έχω εδώ ένα σημειωματάριο που είναι γραμμένοι όλοι οι νέοι που παραθερίζουν και που είναι πιθανό να μου ζητήσουν δανεικά με τι σχετικέ πληροφορίε για τον καθένα. Λοιπόν. Α, ορίστε. Σελισσέλ. Ανδρέα Σελισσέλ. Ενήλικο. Είμαι. Πονσιό μποντάρ. Διαμένει μετά τη μητρό του. Οικογένεια μέτρια. Ψηλά ελάχιστα. Τίποτα το σπουδαίο. Τενεκέ. Τενεκέ. Έτσι λέει το σημειωματάριό μου. Ωριβουάρ, κύριε. Ψιλά ελάχιστα. Τενεκέ. Ανδρέα, τενεκέ. Ψιλά ελάχιστα. Βέβαια, 160 φράγκα. Ελάχιστα. Αχ, θέλει. Παλί εκείνη θα μου τα πάρει. Μα αφού επίραδε το μου. Δεν επιτρέπετε χωρί φράγκο ησμό και μετά τι ενέργειε. Ωραία, ωραία, ωραία, τότε στείλτε μου το κρουμ. Ορίστε τη μάρκα για το πανοφόρι σα. Ευχαριστώ. Και σα παρακαλώ, μην μπείτε μέσα. Θα χάσω τη θέση μου, καλά, κύριε. Καλά, καλά, καλά. Στείλτε μου το κρού. Περιμένω εδώ. Θέλω να στείλω ένα σημείο. Μάλιστα. Μήπω έχετε αναστηλό, κύριε. Παρακαλώ, ορίστε. Σα ευχαριστώ, είστε πολύ υποχρεωτικό. Τόσο πολύ που δεν θα διστάσω να σα πληροφορήσω ότι ο γκρουμ δεν είναι εδώ. Μπα. Αν δεν είμαι αδιάκριτο, θα πάτε να παίξετε μέσα. Ναι, εκεί ετοιμάζομαι να πάω. Να τολμήσω να σα επιφορτήσω. Τολμήσετε ναι. και επιφορτήσατε Ναι, μέσα σε αυτή την αίθουσα θα είναι ασφαλώ μια κυρία. Και αν σα πω το όνομά της, δεν θα καταλάβετε ποια είναι. Καλύτερα λοιπόν να σα την περιγράψω. Έπειτα, αν παίζετε συχνά, θα την έχετε προσέξει. Ναι, ναι, βέβαια, έχει πάντα μαζί τη ένα τσαντάκι με τα αρχικά ψηφία SM. Σα μαζεστέ. <laughs> θαυμάσια, θαυμάσια. Θα το λέω κι εγώ αυτό. Να το λέτε. <laughs> Μα είστε πολύ χαριτωμένο. Ε, θέλετε να πω τίποτα σε αυτή την κυρία. Όχι, όχι, τίποτα. Να της δώσετε απλώ αυτή την κάρτα. Θα έρθει η ίδια. Ο, αυτή άμα παίζει, πού να τη φωνάξει κανεί. Δεν βλέπει τίποτα. Αν εδώ μέσα είναι γραμμένη καμιά δυσάρεστη είδηση, θα είχα τύψει, ξέρετε. Ε? Έχω το ύφο δυσάρεστη είδηση? <laughs> Ασταθείτε όμως Ένα σμόκι μου φαίνεται θα διόρθανε τα πράγματα Πρέπει να πάω να ντυθώ Κάντε μου μόνο τη χάρη να τη πείτε να με περιμένεις Σε μισή ώρα θα είμαι εδώ Ακριβώς Είστε πολύ καλό. πάρα πολύ καλό. ευχαριστώ Ακριβώς <laughs> Η κάρτα σκίζεται στα τέσσερα Μάλιστα θα φέρετε. Άμα, είναι έκορτος Ευχαριστώ πολύ. Όχι, θέλω παρακάτω. Βγαίνουμε 520 φράγκα. Δέκα χιλιάδες φράγκα. Δέκα χιλιάδες φράγκα. Βάγκο! Πολύ ο μικρό. ο μικρός. Α κάνουμε ιδιαίτερο τραπέζι για τα παιδιά. Μου στοιχίζετε 520 φράγκα, κύριε. Μα εσεί δεν παίζετε, κύριε. Επρόκειτο να παίξω, κύριε. Και εγώ θα τραβούσα χαρτί στο πεντάρι, κύριε. Α, α, α, α, α. δεν τραβούν, κύριε, αντίον μια κυρία που δεν σα έκανε τίποτα. Παλιόπεδο. 520 φράγκα είναι τρομερό. Είναι 10.000 φράγκα, κύριε. 10.000 φράγκα. <Θεύ>, Θεέ μου. Εδώ είναι αυτό ο νέο, κυρία. Α, ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος πως πρότιμά να κανονίσει το λογαριασμό του, σε <Και> μάρκες ή χαρτονομίσματα. Ε, μα σε, ε, ε, σε... Ναι, θα δούμε, θα συνονοηθώ εγώ με τον κύριο. Πηγαίνετε, ευχαριστώ. Ε, Παρακαλώ, ε, κυρία. Θα μου δώσετε τσεκ ή μήπως... Ε, τσεκ, ε, δεν είναι αυτό το χαρτάκι που υπογράφουν. Ναι, υπογράφετε εσείς εδώ και αυτό πληρώνεται εκεί κάτω. <Και>, σε τα ηλεκτρικά κουδούνια, ακουμπάς εδώ και κουδουνίζει εκεί κάτω. Ακριβώς. Βλέπετε όμως εγώ ακουμπώ εδώ και πάνω εκεί. Δεν κουδουνίζει. Όχι, έχουν στεγνέ μπαταρίε. Μου χρωστάτε 520 φράγκα. Σα χρωστώ 10.000 φράγκα. Το παραδέχεστε. Και το διακηρύττω. Λοιπόν. Λοιπόν, ε, μέσα σε κάθε γαλλική οικογένεια υπήρχε ένα νέο με μεγάλο μέλλον και υπασπιστή του Αυτοκράτορα. Ε. Ναι. Ε, αυτό το νέο την επομένη μια διαβολική <laughs> Μετά την κηδία ο αυτοκράτορ καλύψει τα χαρτωπαυφικά του χρέη ενό νέου υπασπιστού. Αύρωτουπο το προεκεία θα έχω εξελιωθεί και έχουμε στρατιωτικό ακόλουθε του προέδρου τη Δημοκρατία. Δηλαδή σα να λέμε, δεν έχετε τι 10.000 φράγκα. Έχω 160 πάρτε. τα. Όχι. Και πότε θα έχετε τι 10.000 φράγκα; Στο τέλο μια ζωή πλήρω οικονομιών και στερήσεων. Σε καμιά -60 χρόνια. Γιατί το κάνατε αυτό. Γιατί την μπήκακι μέσα. Ναι, λοιπόν. Επόκα, λοιπόν, είσαστε εκεί ή κάνα την μπάνκα. Δηλαδή τα καρδιά και περιμένατε. 520 φραγαν. Κανεί δεν τολμούσε. Ένιωσε εκείνη τη στιγμή την ανάγκη να σα πω κάτι. Δεν μπορούσα βέβαια μπροστά σε όλον τον κόσμο να σα φωνάξω όπω σα αγαπώ. Ε. Φώναξε λοιπόν, ε, φώναξε μπάνκο. Ήταν μια ερωτική κραυγή. Μα καλά, είχατε πεντάρει, γιατί δεν τραβήξατε. Κοίταζα τα αρχικά τη τσάντα σα. Μου χρωστάτε 10.000 φράγκα. Σκεφτείτε, είκο αύριο. Ε, το βρήκατε? Όχι. Φυσικά, φυσικά στα μάτια σα δεν είμαι πια άνδρα. Φυσικά. Είτε σα αγαπώ είτε όχι. Σα παρακαλώ κύριε. Ε, τότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην εκτελέσω μια παραγγελία για εσά. Μια παραγγελία? Ναι. Πριν ήρθε εδώ ένα κύριο. Επειδή όμω ε... δεν φορούσε σμόκι, δεν τον άφησε να μπει. Και μου έδωσε να σα δώσω μια κάρτα. Εμένα? Ναι. Και γιατί την έδωσε σε εσά, Επειδή πρόκειτο να έρθω μέσα. Και την πήρατε αυτή την κάρτα? Αμένα την. Τη σχήσατε? Ε, ναι, στα τέσσερα. Είσαστε τέλο πάντων θαυμάσιο. Ο εραστή εξολοθρεύει αντίπαλο. Ο φιλέτη τον αποκαθιστά. Ορίστε, κολλάω την κάρτα. Δεν την κοιτάζετε. Αφήστε με ήσυχο. Μάλιστα, ε, θέλετε να σα την. Στείνε... Όχι, τίποτα, ξέρω τι είναι. Πηγαίνετε. Μάλιστα. Κύριε! Ορίστε. αυτά τα κομματάκια. Αυτό πήγα να κάνω πριν. Ξυρισμένο ήταν. Ποιο αυτό? Ναι, γουλή. Και εδώ και εδώ. Ψυλό. Ναι, ναι. Ξαθό. Ξεπλημμένο. Είχε ένα σημάδι στον κρόταφο. Το πυροβολήσατε ποτέ. Άστε την κάρτα, θα την κολλήσω εγώ. Συγκινηθήκατε, βλέπω. Και τι σα ενδιαφέρει εσά. Έχετε δίκιο. Μου είπε να σα πω πω πω θα έρθει τώρα, σε λίγο. Καλά, πηγαίνετε. Μάλιστα, φεύγω. Κυρία, κυρία, ναι. αχ, κυρία, εδώ είστε. Τι τρέχει, στε... Αλμπίνα. Αχ, έφτασε ο κύριος, κυρία. Μα σου το έχω ξαναπεί, Αλμπίνα, ενώ μι ο κύριος όταν μιλάς για τον κύριο Λαγκόρς. Μα νόμισα πως έπρεπε να σα ειδοποιήσω. Ναι, αλλά το ξέρα. Ε, τι πρέπει να κάνω, κυρία. Τι τον είδε στον κύριο Λαγκόρς. Στο χολ του ξενοδοχείου, κυρία. Oh. Δεν ξέρω πόσο κύριος κατάφερε να ξαναβρει την κυρία. Αυτό λίγο μα ενδιαφέρει. Δε θέλετε να σας περιμένω, κυρία. Όχι, ευχαριστώ, Αλμπίνα. πήγε να κοιμηθεί. Ε, μου επιτρέπει, κυρία, να ρωτήσω αν είναι βέβαιο ότι φεύγουμε αύριο. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Καληνύχτα, Αλμπίνα. Καληνύχτα, κυρία. Ε, η κυρία θα έλθει μόνη Μα της. βέβαια, Αλμπίνα. Μπα, εδώ είστε ένα πράγμα είναι φανερό, πω είστε τρελό. Ευχαριστώ. Αφθάδη φλίερο τεμπέλη. Ε, Εισπράτε το χρέο σα, κυρία. Όχι, αλλά θα το κάνω κι αυτό. Είστε τίμιο, πιστεύω. Κι εγώ το πιστεύω. Γενναίο. 100%. Καθίστε. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο πληρώνεται ένα γραμματεύτη. Όσο δυνατόν λιγότερο. Πάνω κάτω. Ε, χίλια και δύο χιλιάδε όταν είναι σπουδαίο. Μου χρωστάτε δέκα χιλιάδε θα είστε για πέντε μήνε στην υπηρεσία μου. Εγώ. Εσεί. Δεν ξέρω, γραφό μηχανή. Δεν ανάγκη. Ούτε στενογραφία. Δεν θα σα υπαγορεύω. Ως από μαθηματικά. Δεν θα κάνω λογαριασμού. Και στην ορθογραφία, δηλαδή. Δεν θα γράφετε. Α, τότε τι θα κάνω. Προ είκοσι λεπτών, με σταματήσατε εδώ. Τι θέλατε να γίνετε, Ο εραστή σα. Λοιπόν, θα γίνετε εραστή μου. Ορι... Ορίστε. Α, όχι, όχι. Ξέχασα του μισθού. Συμφωνώστε με κυρία μου αλλά όσο πλούσιο κι αν είναι εγώ και όσο φτωχή κι αν είσαστε εσεί, εγώ τουλάχιστον δεν θα σκεφτώ να βάλω να μέσα μα το πάχο ένα χαρτονομί μα. Όχι, όχι, όχι. Έκανα λάθο που σα είπα ότι είμαι για νέο. Υπάρχουν κάτι μα που μονάχα να τη σκέφτε με Μα, θυμό. Μασιγάστε, φίλε μου. Και κρατήστε την ωραία σα ψυχή για μια καλύτερη ευκαιρία. Πηγαίνετε στο θέατρο. Μ, καμιά φορά. Η ειθοποίτα τρώνε τα κωτόπλα που του σερβίρου στη σκηνή. Αυτά τα κωτόπλα που είναι από χαρτόνη. Ακριβώ. Θα είσαστε ένα σεραστή από χαρτόνη. Με γιατί ευκαιοδία. Χωρί αυτή είναι με Δεχθείτε και θα σα πω. Καλά, έστω. Φέρτε ένα φιλό χαρτί από εκεί. Ορίστε. Έχετε στείλο. Ε, mm. Γράφει. Ε, καμιά φορά, άμα του παρουσιάσει ευκαιρία. Γράφτε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο υποφαινόμενο. Το όνομά σα. Ανδρέα Τενεκέ. Τενεκέ. Μάλιστα, Σαλισέλ. Mm. Ο υποφαινόμενο, κύριο Ανδρέα Σαλισέλ. Αναγνωρίζω. Ότι οφείλω ει την κυρία Σιμώνημα Σάμπρου το ποσό των 10.000 φράγκων το οποίο θέλω εξοφλήσει υπηρετών αυτή. Με συγχωρείτε, αυτό το υπηρετών να το γράψω... Να Από σήμερα και επί πέντε μήνες ω γραμματεύς και άνθρωπος της εμπιστοσύνης της υποχρεούμε επί το λόγο της θυμής μου Α, υπογραμμίστε αυτό το λόγο της θυμής μου Μάλιστα. κατά τους πέντε αυτούς μήνες να μην επωφεληθώ ουδεμιάς περιστάσεως ή αδίποτε κι αν είναι αυτή. Υπογραμμίστε το οιαδήποτε. Ε, έστω και αν είναι να τι εκδηλώσω τα άτοπα αισθήματά μου. Με συγχωρείτε, ε, αισθήματα με Ι ή με Ι. Με είτε ανορθόγραφε. Να τι εκδηλώσω τα άτοπα αισθήματά μου, ναι. τα οποία είχα την ανέδεια. Όχι, είναι σκληρό. Ανέδεια με έναν ή με δύο. Με 22 θέλει δική σα. Γράφτε Έχει, ναι. την ανέδεια να τι εκφράσω. Τελείωσε. Αυτά και μένω και ασπασμού στο σπίτι. Μάρτε την υπογραφή σα εκεί. Α, μα αυτό είναι τρομερό. Εγώ σα αγαπάω, κύριε. Μα εγώ δεν σα αγαπώ, κύριε. Την ημερομηνία, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, άκουσε με. Ε. Αυτό που σα έδωσε την κάρτα και που είπε πω θα ξανάρθει είναι. Α, Α, το είχα μαντέψει. Τον είχα γνωρίσει εδώ πρώτα. Τον αγάπησα. Με κατάντησε μια γυναίκα τρελή. Επί ένα χρόνο ταξιδεύαμε μαζί στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Τον αγάπησα. Ήταν για μένα το παν. Εγώ δεν ξέρω τι είμαι γι' Η Γυναίκα του καταφέρενών. Όχι, μου το παιχνιδάκι του, το αποκούμπι του για τι πιο τρελέ τριφερότητε και τι πιο βρώμικέ προδοσίε. Ένα πρωίστο το λέω ότι ένα εξαγοντικό γιατί μου προσφέρει άθλη και το ίδιο βράδυ καθίζει με το ζώδιο τραπέζι μα μια χωρέφτη του δρόμου. Μαζί σα. Στην Ανταλουσία με ξεχνάει τρει μέρε ένα παδοχείο για μια πλήστρα που τη βρήκε κάπου εκείνη όγη. Και σε ξαναβρήκε. Πάντα με ξανάβρισκε. Έπεφτε στα πόδια μου έκλαιγε και ξανάφευγιω στην ημέρα που τα μου πια είχα να αποκάνη. Του φύγεται. Ναι, είμαστε στη Μαγιόκα. Μπροστά στο ξενοδοχείο ήταν αραγμένο ένα βαποράκι που έφευγε για τη Βαρκελόνη. Η Αλμπίνα η καμαριέρα μου πέταξε σε μια βαλίτσα τα πραγματά μα, τρέξαμε και κλειδωθήκαμε σε μια καμπίνα. Απ' τη Βαρκελόνη ήρθε εδώ. Όπου είστε να σα βρει. Ναι, γιατί με αγαπάει. Ω, μου είχε ορκιστεί πω αν μια μέρα τον άφηνα, όπου και αν πήγαινα θα αρχότερα να με βρει. Κρατάει το λόγο του. Μα, δεν μου λέτε, πώ μάντεψε πω είσαστε εδώ. Μάντεψε. Το ξέρει από μένα την ίδια. Μα δεν καταλαβαίνετε λοιπόν πω Ξέρω πως αυτό είναι καταστροφή μου κι όμως αν ξαναρχόταν... Θα ξανάρθει Ναι, αλλά τώρα δεν θα υπερασπιστώ εγώ τον εαυτό μου Τώρα θα με υπερασπίζεστε εσείς Εγώ Να Εκεί μέσα στη σάλα του παιχνιδιού είναι ένα γεροντάκος που έρχεται και παίζει κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ χάνει δέκα ή Ποτέ περισσότερα. Γιατί πριν έρθει εμπιστεύεται στη γυναίκα του το πορτοφόλι του. Μια βραδιά λοιπόν που ήθελε περισσότερα, παρακάλεσε, τη φοβέρισε. Αυτή όμω τίποτα. Έτσι λοιπόν κι εσεί, εμένα ολόκληρη πρέπει να φυλάξετε από μένα την ίδια και από αυτόν, Ώσπου που να φύγει πια να εγκαταλείψει το παιχνίδι. Κατάλαβα. Ότι κι αν γίνει, ό,τι κι αν κάνω, ό,τι κι αν πω. Ένιασες. Ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον θα είσαστε πάντα εσεί. Διαρκώ εσεί. Όλη την ώρα. Σα το υπόσχομαι. Δώστε μου το χέρι σα. Δεν είσαστε πια ο ξένος που είσαστε πριν. Δεν είμαι πια ο τίποτα που ήμουν. Από τη μέση, ακούτε? Από τη μέση θα μαρπάζετε αν χρειαστεί και θα με τραβάτε. Βάστε. Αλλά δεν πρέπει να με αφήσετε ούτε ένα λεπτό αν δεν φύγει αυτό. Αν με δείτε και πάω σε αυτόν, κρατήστε με. <συσχε> αν δείτε πως μου μιλάει, γελάτε. Αν μου δώσει ραντεβού... Θα έρθω κι εγώ μαζί. Ε, βέβαια. Mm. Αν θέλω να πάω με το ζόρι... Θα σας δείρω. Ε, ε. Ε, ε, Εμβέβαια. Ε, ε, έστω. Και τώρα? Τώρα, ε, τώρα πήγανε στην ταράντα. Μην απομακρυνθείτε και μόλι έφυγε. Έρθει... Θα τρέξω. Α, όχι, πρέπει να του μιλήσω πρώτα. Α, για σταθείτε. Μην μη φοβάστε. Τίποτα, μη φοβάστε. Όσο γι' αυτό έχω τη δύναμη. Μου Φάσι. κάνει αρκετό κακό. Και αυτό θα είναι κιόλα μια εκδίκηση να νομίζει πω αγαπώ έναν άλλον. Που με προσέχει, που με κάνει ευτυχισμένη, που με προστατεύει. Ευχαριστώ. Μόλι δείτε και ανάψε ένα τσιγάρο, θα έρθειτε. Εγώ, εραστή δηλαδή. Ναι, ξέρετε. Δεν το σκεφτείτε θα χρειαστεί και κάτι άλλο. Τι, ε, θα πρέπει να σα λέω σιμών. Βέβαια. Και θα σα μω στον ειδικό. Βέβαια. Και θα είμαι πολύ τέλο πάντων, περιποιητικό μαζί σα και ασφαλώ θα πρέπει να σα συνοδεύσω και στο ξενοδοχείο. Ω το δωμάτιο μου. Η Αλμπίνη η καμαριέρα μου θα κινηθεί μαζί μου και θα σα δώσει το δωμάτιο τη. <laughs> τα σκέφθηκα όλα αυτά, έννοια σα. Mm -hmm. Θυμηθείτε μονάχα πω πληρώνετε ένα χρέο τιμή και πω πρέπει να σεβαστείτε το λόγο σα. Λέετε να μου σπάσει τα μούτρα. Α, όχι. Α. Όχι, δεν πιστεύω. Α καλά. Και πέρα. Πτά... Δεν αποχαρτών τα μου. Μπετόν αρμέ Λοιπόν, όπω είπαμε Μείνετε ήσυχοι, θα περιμένω στη Βεράδια Και μόλις με ειδοποιήσετε, θα επέμβω Ωραία Επιτέλου σε βρίσκω, Σιμώνη. Τι γίνεσαι, Εγώ. Καλά, εσεί. Εσεί. Εσύ. Αχ, Ισπανία. Ισπανία, τι μα έκανε. Είχε όμορφε γυναίκε, Ε. Δεν κατόρθωσα να υποφέρω την απουσία σου ούτε 15 μέρε. Ναι, και η παρουσία μου σας ενοχλούσε λίγο. Λοιπόν. Ναι, ε, ε, ναι. Άκου, πρέπει να διαλέξουμε τι προτιμά. Να καθίσουμε εδώ να τσακωνόμαστε και να χάνουμε τον καιρό μα. Ή να πάμε έξω να διασκεδάσουμε. Τόνι, όταν σα αγάπησε, το μαντέψετε. Αφαιρέω. Λοιπόν, γιατί δεν μαντεύετε απόψε πω δεν σα αγαπώ πια. Πώ να το μαντέψω, όταν η καρδιά μου. Αφήστε ήσυχη την καρδιά σα. Σιμώνη, εν ονόματι των ευτυχισμένων ημερών μα. Οι ευτυχισμένε μέρε που πέρασα μαζί σα έφεραν πάντα μια καταστροφή. Κι όμω δεν φαίνεσαι δυστυχισμένη. Και ποιο σα είπε πω είμαι δυστυχισμένη. Α, δόξα το Θεό. Ευχαριστώ. Δεν πρόκειται για σα. Αλλά για ποιον. Ε, για τον αραστή μου ναι, Αυτός είμαι εγώ Α όχι Σα αντικατέστησα με κάτι καλύτερο Με έναν άλλο που με αγαπάει Που με προστατεύει Που με κάνει ευτυχισμένη που... Μέσα σε δεκαπέντε μέρες <laughs> Τι άσχημο πράγμα το ψέμα Προπάντων πολύ δύσκολο Δεν θα το κατάφερνα Ώστε με απατάς Όχι σα βγάζω από την απάτη σα. Έλα, έλα, έλα, κουταμάρες, Έλα, α μην μένουμε άλλο εδώ. Πάμε στην ακρογελιά. Αδύνατον τον περιμένω. Ποιον? Αυτόν. Έλα, έλα τώρα, Σιμώνη, τα αστεία έχουν όρια. Και ποιο αστείευετε. Καλά, λοιπόν, α γελάσουμε, αλλά μαζί, ε. <χω> Είναι τουλάχιστον ωραίο ο κατακτητή σα. Είναι και δικό σα. Πολύ ωραίο. Πιο πολύ από μένα. Ποιο νέο. Ψάξε, λοιπόν, βιφρέστο όνομά του και πε μου τώρα. Ανδρέας Ελισελ. Ναι. Ωραίο όνομα, Ανδρέας <laughs> Πολύ ωραίο, αρκετά γέλασα Λοιπόν πάμε στο σπίτι Και ποιος σας κρατά εδώ Ο έρωτας Και εμένα Ε λοιπόν, ας τον περιμένουμε Αν θέλετε Μα, γιέστα σου Αυτή εδώ είναι η κάρτα μου Ναι Και την έσκησες Όχι εγώ, αυτός Ποιος Ο εραστής μου Μπα Α, δεν έπρεπε να του τη δώσετε Του δώσα εγώ την κάρτα μου Πριν εδώ για μένα, δεν αστείο Σιμώνη αυτό το Αυτό το πεδαρέλι, αυτό ο ζυγκόλο. Βρίσκεται μένα γι' αυτόν. Θα έκανα καλύτερα να. Ο θυμό σα θα τον διασκεδάσει πολύ. Σωστά. Μα αποβλακώθηκα επί πέντε λεπτά, με κοροϊδεύει κι εγώ. Μα τι κτίνο. Σιμώνη, αγάπη μου, έλα. Ο δεκαπέντε μέρες χαμένε δεν κερδίζονται με τέτοιου είδου ξαγρύπνια. Α, τόνι, αγάπη. Α, τόνι, μου δίνεις ένα τσιγάρο. Mm -hmm. Τόνη, σα αγάπησα, δεν σα αγαπώ πια. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Είναι η αγάπη μου! Είναι αγάπη μου! Πρέπει να πάμε στο σπίτι μα! όχι ακόμα αγάπη μου! Ο κύριο Τόνι Λαγκόρση, αχ, τι κουτί που είμαι, γνωρίζεστε! Ε, όχι επισήμω. Ο Ανδρέας Αλισέλ, Τόνι, αυτό που σούλεγα. Ναι, ε, δεν ήξερα πω έκανα καλά. Τόσο πολύ καλά που του εμπιστεύτηκα την κάρτα μου. Τσιγαράκι! Όχι, ευχαριστώ. Είστε περαστικό από εδώ, Όχι, έχω μερικέ υποθέσει. Αγάπη μου, αγάπη μου, τα μπρατσάκια είναι παγωμένα. άφησα την κάρτα μου με στη σάλα. Τρέχω χρυσόμπι Όχι, Όχι, μη είναι αγάπη μου, θα πάω εγώ. Πόσο χρόνον είστε κυρία Σαλισόλ 23 Και δεν φοβάστε να είστε εραστής μιας γυναίκας Σαν τη Σιμόνη Α να σας πω είναι λιγότερο κοπιαστικό από το απολυτήριο του γυμνασίου ε, Ναι αλλά είναι εκπληκτικό μου Βαίνεται παράξενο Ποιο ε, Θα με βρείτε αδιάκριτο Για πέστε και βλέπουμε Δεν τη γνωρίζατε πριν τη Σιμόνη Όχι Τη γνωρίσατε δηλαδή εδώ Ναι Τόσο το χειρότερο λοιπόν Είμαι περίεργος να μάθω πως έγινε αυτή η γνωριμία σας Πως έγινε ε, Δηλαδή τέλο πάντων αυτή η κατάσταση Α ναι με Αυτά τα πράγματα ξέρετε μοιάζουν λίγο με σιδηροδρομικά αδειστοιχήματα Τελος πάντων εσύ είναι ε, Λοιπόν, αυτή ήταν εκεί Ναι, εγώ ήμουν εδώ Δεν... Όχι, όχι, ε, πριν, να σας πω, πριν να σας πω αυτό, Πρέπει να σας πω πως ήμουν όλα τρελός για αυτήν ναι, δεν έτρωγα πια. Είχα δυνατή. Να, έτσι είχα γίνει. Είχα υπνίε, πονοκεφάλου, μην τα ρωτάτε. Ναι, αυτά κάπου τα έχω διαβάσει. Ναι. Ε, Όπω σα έλεγα, λοιπόν, εκείνη ήταν εκεί και εγώ ήμουν εδώ. Πάω κοντά τη, τη παίρνω τα χέρια. Ε, όχι, όχι, σταθείτε, τα λέω κάπως υπερβολικά. Πήρα τα μάτια τη μέσα στα δικά μου. Αυτή δεν είπε τίποτα. Ούτε έκανε τίποτα. Κοιταζόμαστε, κοιταζόμαστε, κοιταζόμαστε και έπειτα. Τα... Ε, αφού κοιταχτήκαμε, το κυριότερο είχε γίνει. Ψέματα. Αυτή, λοιπόν, ή μάλλον, όχι, εγώ. Ε, ε, ε, ε, ε, αυτή. Τέλο πάντων, καταλάβατε. Αυτό ήταν. Ήταν, Βλέπετε τόσο απλό. Τεδιάστικο. Και ωραίο. Και δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σα, ούτε για μια στιγμή, η σκέψη πω αυτή δεν ήταν η γυναίκα για εσά. Όχι. Είχα πει πως πω το παρελθόν τη έχει μόνο για ένα πράγμα. Να την κάνει να φτάσεις εδώ την ώρα που την ώρα που θα ήμουν και εγώ. Το ότι αγάπησε άλλον πριν από εσά. Δεν σα ανήσυχη. Δεν αγάπησε. Ε, όχι, δα. Μου μίλησε για κάποιον άνδρα, δηλαδή. Βλέπετε. Ένα... Τι. Έναν άνδρα περηφρονεί και σχένεται. Και που έχει πεθάνει. Το ξέρετε. Όχι, αλλά οι γυναίκε συνήθω καταφεύγουν με ευχαρίστηση στου φανταστικού θανάτου. Η φαντασία εδώ είναι όμοια με την πραγματικότητα. Μόνο που οι νεκροί εκδικούνται. Ναι, αλλά φροντίζουν να εκδικούνται πριν πεθάνουν. Α, βλέπω, έχετε για όλα απάντηση. <laughs> Δεν μου λέτε. Ορίστε. Τι κάνετε στη ζωή σα. Τι επάγγελμα κάνω, θέλετε να πείτε. Ακριβώ. Ένα θαυμάσιο επάγγελμα. <laughs> ναι. Το αφεντικό μου είναι σκληρό, αλλά το λατρεύω και το ξέρει. Και, και, και είναι καλό να το ξέρει, δηλαδή. Αυτό που ζητάει από μένα είναι ανώτερο των δυναμιών μου. Αυτή όμω, όταν με πήρε. Ε, συγγνώμη, λέω αυτή, εννοώ τη φίρμα. Την επιχείρηση δηλαδή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν με πήρε αυτή η επιχείρηση, τι ήμουν εγώ. Έτσι ήμουν. Ξέρετε τι ήμουν. Δεν το ξέρετε. Ούτε θα γινόμουν. Ένα μπαγαποντάκο, ίσω. Λοιπόν, ο προϊστάμενο μου μου έδωσε την εμπιστοσύνη του. Και τώρα έχει την ανάγκη, μου καταλαβαίνετε. Ναι, έχει ανάγκη από μένα. Και αυτό. Τέλο πάντων, εγώ κατορθώνω να αντέχω. Και αντέχω. αυτό που κάνω δεν είναι τίποτα. Θα κάνω κι άλλα, θα κάνω και καλύτερα. Όλα θα τα κάνω. Λα... Όλα! Βλέπω είστε φιλόδοξο. Όχι. Οι θέσει μου είναι λαμπρή. Πρώτη τάξη θέση. Με προειδοποίησαν όμω. Αύξηση προαγωγή, γιοκ. Δεν έχει τίποτα. Περλαμόρεντε λάρτε. Δεν πειράζει όμω. Εγώ εκεί, εκεί τα πάντα για τον προϊστάμενο. Ο προϊστάμενό μου πάνω απ' όλα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Δεν άργησε. Α, Σιμώνη, χρυσό μου, μεσάνυχτα. Πάμε, αγάπη μου, πάμε. Ε. Ε, ναι, χρυσό μου, πήγαινε, πάρε το παραφόρι σου. Ναι, θα το πάρω, αγάπη μου, περνώντα. Ναι, όχι, πήγαινε, σε περιμένω εδώ. Α, με παίω, καλά, να πάω, πάω. Αντίο, Τόνι. Αυτό είναι αδύνατο. Αδύνατο, Σιμώνη. Μ' αγαπά ακόμα όπω αγαπώ κι εγώ. Με σε αγαπώ πια. Και εσύ ποτέ σου δεν μ' αγάπησε. Και αυτό ο μικρό, Τι είναι πάλι αυτό ο μικρός. Ο μου. Μα αυτός παιδί μου δεν είναι άντρα. Αυτός είναι. είναι. Φοξτεριέ. Φύγεται. Σιμόνι, σε μια ώρα θα είμαι στο ξενοδοχείο σου. Την λοιπόν, διώχτων. Όχι. Θαρθώ. Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Φίγου. Δεν άργησε. Καλη νύχτα σα, αγαπητή φίλη. Καλη νύχτα κύριε. Ε, θα σας δούμε και αύριο, βέβαια. Ε. Oh, μα βεβαιότατα. Όχι. Oh, oh. Πάει, έφυγε. Η κυρία αφήνει το επαναφόρη τη να σέρνετε κάτω. Α, ευχαριστώ. Ελάτε, συνοδεύστε με ω το ξενοδοχείο. Η κυρία θέλει να γυρίσει σπίτι τόσο γρήγορα. Ναι, νιστάζω. Η κυρία νίσταξε ξαφνικά. Ναι, μα δεν μου λέτε, σα παρακαλώ, τι γελίο τρόπο είναι αυτό που μιλάτε. Δεν είναι τρόπο γελίο. Είναι ένα μέσο για να πατσίσουμε. Μίλησα στον ελληνικό στην κυρία επί 1 τέταρτο τη ώρα. Λοιπόν, ένα τέταρτο στο τρίτο πρόσωπο θα βάλει τα πράγματα στη θέση. Τους. Εύκολα τα έχετε αστεία. Διαζόσαστε να μείνετε μόνοι. Ναι, αρκετά. Εντελώ, μου; Ναι, γιατί δεν πιστεύω να θέλετε να με φρουρίσετε Γι' αυτό ακριβώ βρίσκομαι εδώ. Α, ναι, σα, πεθαίνω από κούραση. Και επειδή δεν πρέπει να πεθάνετε, θα... Πού είναι το αυτοκίνητό σα? Μπροστά στην πόρτα. Πρέπει να το διώξουμε, όμω. Θα πάμε πεζοί, δεν είναι μακριά. Α, όχι, δεν είναι. Το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο, όχι. Το κλαμπ, ναι. Μα δεν πρόκειται να πάμε στο κλαμπ. Και γρήγορα, γιατί δεν θα βρούμε τραπέζι. Ε, στο πρωί, δηλαδή. όλη Ελάτε, Το αυτοκίνητό σα είναι πολύ αναπαυτικό. Σφυσσικάστε και δεν ξέρετε πόσο ωραία κοιμάται κανεί με το αυτοκίνητο. Τι λέτε τώρα, Ελάτε λοιπόν. Ελάτε, μην διστάζετε. Ελάτε, ελάτε. Καμπίνα, ε, κυρία... Μου φαίνεται πως τα παπούτσια αυτά θα μας κοιμίζουν oh, Τα παπούτσια θα σας, σας κοιμίζουν, κυρία, πως είναι δυνατόν mm -hmm. Δεν έχεις κλείσει καλά τις κουρτίνες Πως θέλεις να πιστέψεις πως κοιμάμαι αφού δεν βλέπει φως Μ, για παίζει μου τώρα τι του είπε του ανδρέλα λέξει προσλέψει. Λέξη. Πώ έχετε φοβερό πονοκέφαλο, mm. ότι πήρα τη mm. και πώ έχετε απόλυτη ανάγκη να αναπαυθεί. Και εκείνη τη σου είπε ε, πώ θα πήγαινε να φάει γρήγορα γρήγορα και πώ θα γύριζα να ρωτήσει πω θα πηγαινε να φαει γρηγορα γρηγορα και πω θα γύριζε να ρωτησει πω ειστε Ποθε μου είναι τρομέρό. Να mm. ξέρει, δεν μπορώ πια. Μα και αυτό πιστεύω πω το έχει καταλάβει. Αυτό. Καρφύ δεν του κέχετε. Όταν δεν είναι συνοδεύει με παρακολουθεί. Όταν δεν είναι εδώ έχετε. Και όταν δεν είναι πίσω από την πόρτα είναι κάτω από το παράθυρο. Χθε το Πρωιτόσα για μια ορίζα και πήγα στο δάσο να αναπτύξω λιγάκι. Ούτε εσύ, ούτε εσύ, ούτε εσύ, δεν τίποτα, έκανα το κύριο της λίμνης. Έπειτα πήγα στις σακακίες και φώναξα ένα ταξί που ήταν εκεί για να γυρίσω σπίτι Το ταξί σταματάει, ανοίγω την πόρτα και τον βλέπω θρονιασμένο μέσα στο ταξί Έτσι μου ήθελε να του δώσω ένα χαστούκι Είναι λοιπόν κάτι σκυλάκια, έτσι ξέρετε Δίνα, εσύ κατά πάθος, τι ιδέα έχεις για αυτόν Για τον κύριο Σαλισεκή ε, Για ποιον άλλον ε, Καλός κι εννοεί, καλό είναι. Είναι χαριτωμένο. Και είσαι δύσκολη, βλέπω. Ε, μα και διασκεδαστικό. Αν του λείπει και αυτό. Είναι εύθυμο. Υπερβολικά. Ε, και είναι αφοσιωμένο στην κυρία. Και πού το ξέρει. Μα για να κάνει αυτό που κάνει, το αναγνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι. Αναγνωρίζω ένα πράγμα ότι με σκοτίζει, με ενοχλεί. Ε, όχι βέβαια για να διασκεδάζει, κυρία. Α φύγει, ποιο τον βαστάει. Η υπηρεσία που του έχει αναθέσει η κυρία. Ποποθέ μου, η ιδέα που την είχα κι εγώ την ημέρα. Δεν ήταν κακή. Λε. Μα να πάω να πέσω ψαντρελία πάνω σε ένα παιδί που δεν το είχα δει ποτέ μου, που δεν ήξερα τίποτα γι' αυτόν. Γι' αυτό ο ηλίθιο, στην ιδιοτροπία μια τρομαγμένη γυναίκα, την παίρνει σε σοβαρά. Διατάζει το σοφέρ μου, ελέγχει την αλληλογραφία μου, μου κάνει ερωτήσει, μου δίνει διαταγέ. Αν το λε εσύ, αυτό ωραία ιδέα. Όχι, ίσω γιατί είχα βαρεθεί να βλέπω την κυρία να κλαίει. Να κλαίω, τι θα πει να κλαίω. Όλε οι γυναίκε κλαίμε. Μα όχι κάθε μέρα, για θυμηθείτε κυρία. Μα τι να θυμηθώ. Και αν δεν ήταν ο κύριο Ανδρέ. Από τη στιγμή που σας ξαναβρήκε ο κύριος Λαγκόρς, ξέρετε τι θα είχε γίνει. Τίποτα, το χειρότερο από ό,τι γίνεται. Αλβίνα. Τον αγαπώ ακόμα. Τον αγαπώ πάντα. Δεν συλλογέμαι, παρά μονάχα αυτόν, τον Τόνι. Γι' αυτό θα το σκάσω απόψε. Αχ, θέ μου, θέ μου, όλε οι ίδιε είμαστε. Όλε, Αλβίνα, όλε τρέχουμε πίσω από τη δυστυχία μα. Αυτό που μα έχει βασανίσει περισσότερο, αυτό μα κρατάει και πιο γερά. Αν μια γυναίκα απατηθεί από έναν Εγγλέζο, α πούμε, αν δαρθεί από έναν Μηχανικό, ο τρίτο που θα αγαπήσει θα είναι Εγγλέζο Μηχανικό. Ω σου τορκίζομαι πω αν δεν ήταν αυτό το ζώο. Και ποιο ξέρει τι έχουν να δουν ακόμα τα μάτια. Ο Τόνι τρώει απόψε στο Ερμητάς μαζί με τους Γκοσλέν Υποσχέθηκα πώς θα πάω Λες να μ' αγαπάει ακόμα Αλμπίνα αυτό όλες τις αγαπάει Οχ, Θεέ μου, ένα μήνα τώρα, ούτε ένα γράμμα Αλμπίνα, ούτε ένα σημείο ζωής Α, Ξέρεις τι Νομίζω πω αυτή μα η Μαϊμού, αυτό ο μικρό. Θα έχει βάλει την ορίτσα του, αυτό ο διάδο. Απά, τι μπορεί να κάνει στο ταχυδρομείο και στο τηλεγραφείο, ο κύριο Σαλισέλ. Από αυτόν όλα ναι, δεν θα περιμένει κανεί. Μα και αν ο κύριο Σαλισέλ δεν σα παρακολουθήσει. Αυτό δεν είναι απόδειξη πω πίστευσε τον πονοκέφαλο. Είναι έξυπνο αυτό. Και με τόσο βλάκα εγώ. Άλλο θα το τορμητάζι είναι για όλο τον κόσμο. Θα έρθει και ήσυχα, ήσυχα θα καθήθηκε κοντά. Σας. Να δούμε αν το θέλω κι εγώ. Ο κύριο Σαλισελ δεν σα παρακολουθησει αυτο δεν ειναι αποδειξη πω πιστευσε στον πονοκεφαλο ειναι εξυπνο αυτο και με τοσο βλακα εγω αλλο θα τορμηταζι ειναι για ολο τον κοσμο θα ερθει και ησυχα ησυχα θα καθίσει κοντα να δουμε αν το θελω κι εγω ο κυριο σαλισελ δεν μπορει σκοτιζεται για τη δική σα γνώμη. <χει> Αλήθεια, λοιπόν, φτάνει πια αυτό το Αστήριο στο Κατοκάτω η μελεύθερη. Γιατί δεν πιστεύω. Να νομίζω ότι με φοβίζει αυτό ο γελίο. Αμα ούτε και η κυρία φοβίζει αυτόν. Ε, θα το μετάξω έξω. Θα, θα καθίσει έξω από την πόρτα. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν και χωροφύλακε στο Παρίσι. Υπάρχει και πυροβολικό, κυρία. Με τα μυαλά όμω που έχει ο κύριο Αλισσέλ, δεν ξέρετε τι σα περιμένει ακόμα. Να έτσι, ε. ε λοιπόν, θα δούμε από το και μπρος. Και πρώτα απ' όλα, τράβηξε τι κουρτίνε. Μάλιστα, κυρία. Στα, στάσου, στάσου. <συρκάσου> δεν κάνει και να τον προκαλέσουμε. <συρκάσου> ε, Α <ας> τολμήσει <συρκάσου> όμω από το και μπρο, ε. Α τολμήσει. Ένιασου και τον κατάλαβα εγώ αυτόν το τζαλαπετινό. Τι ήταν πρώτα, τι ήταν. Ανά τίποτα. Και τώρα μου γυρίζει με αυτοκίνητο, ξεπλώνει την αρίδα του με στο θεωρείο. Για όλα, καταλαβαίνω πω τη βρίσκει πρώτη τάξη σε αυτή τη θέση. Και βέβαια δεν θέλει να τη χάσει. Γι' αυτό έχει γαντζωθεί σφιχτά η αφοσίωσή του. Α, να τη δράσω την αφοσίωσή του. Ω, κυρία. Σώπα, ξέρει τι είναι αυτό ο μικρό. Ένα ελεεινό. Ε, δεν έχει ίχνο ειδική απάνω του. Και θα του το πω. Είσαι ένα πάλι εκμεταλλευτή, θα του πω. Ένα πρόστιγο. Και ξέρει πω του λένε αυτού του, του, του σαν και σένα. Αλλού να πα τι Για να το... συλλογιστώ. Χθε το πρωί, ξέρει τι έκανε Αλμπίνα. Αυτό στην ώρα που εγώ έπαιρνα το μπάνιο μου. Κρυφοκίταζε. Κολοκύθια Είχε βάλει τα κολλιά μου με τα μαγαλιτάρια και όλα μου τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλια ακόμα. Στην τσέπη του. Ποια τσέπη του. Απάνω του τα είχε φορέσει. Έπεσε το μαχαραγιά. <χω> Καλέ αυτό θα με πνίξει καμιά μέρα. <χω> Δεν φαίνεται να βιάζετε γι' αυτό, κυρία. <χω> αυτό είναι. Πήγαινε να δεις Αλπίνα, ναι. πήγαινε. Στάσου, δώσε μου πρώτα τη ρόπα μου, Άσε, να κρύψα κύριε, το φορεμά μου. Φόρεσέ μου την. Φαίνεται το φορεμά μου όχι, από κάτω. Κύριε, όχι, όχι, όχι, Γιατί Μα... <laughs> γελάς. Γιατί κάνετε, κυρία; όπως έκανα εγώ όταν ήμουν στο σπίτι μου. Μ. Έπεψα στο κρεβάτι με το φόρεμα του χορού κάτω από τη νυχτικιά μου. Έλα. Εγώ είχα τον πατέρα μου. Έλα, έλα πήγαινε, ε, πήγαινε τώρα. Πήγαινε να δεις σε ε, τι τρέχει πάλι. Αχ, φοβάμαι, κυρία. Γιατί, σίγουρα κάποιο δυστύχημα έγινε. Σε ποιον. Αχ, είναι η μητέρα του κυρίου Σαλισέλ, κυρία. Την έβρα στο μπουδουάρι, είναι. Τη μένει κατά μαύρα, Α, κυρία. Αγιοτέφα. Τελ... <laughs> Έλα, νόητη. Δεν έχει ούτε μια ώρα που έφυγε αυτό από εδώ. Πότε πρόλαβε να πεθάνει και να τα βάψει μαύρα η μητέρα του. Απάντησε. Πήγαινε να δει τι θέλει αυτή η κυρία. Ε, μάλιστα, κυρία. Ε, ε, κυρία, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου είπε πω θέλει να δει τον κύριο Μασάμπρο. Τον πατέρα μου, τον κύριο Μασάμπρο, τόσα χρόνια πεθαμένο Εκεί πού να τον βρω τέτοια ώρα, δεν είμαστε καλά Τι οικογένεια είναι αυτή, πού έχω πέσει Καλά, έρχομαι Όχι, ας έρθει αυτή Α, μάλιστα Εδώ Κι ας του πει του γιου τη αυτά που θα της πω Χαίρετε Δεν είναι εδώ ο κύριος Μασάμπρο Είμαι η κυρία Μασάμπρο Τα σέβη μου κυρία Όμω, ε, ξέρετε, τον κύριο Μασάμπρο. Θέλετε να δείτε. Ε? Ακριβώ. Ε, γιατί με αυτόν βλέπετε. Έχει ο γιο μου δοσοληψίε. Και προπάντων γι' αυτόν μου μιλάει. Ο, ο, γιος ο σας. Όλο για καλό, ναι, ναι. Ο <laughs> γιο σα μιλάει συχνά για τον άντρα μου. Όλη την ώρα, κυρία μου. Και με τόσο ενθουσιασμό, με τόση ευγνωμοσύνη. Α, για το γιο μου αυτό είναι ένα άντρα. Και είναι τόσο καλό άνθρωπο, τόσο έξυπνο. Γι' αυτό ακριβώ τόλμησα. Τι. Να έρθω τέτοια ώρα. Ο, ξέρω, ξέρω. Με το εργοστάσιο που έχει, με Δουλειές. Δεν μπορεί να τον δει κανεί ποτέ. Ήλπιζα όμω πω αυτή την ώρα και αφού έρχεται μια μητέρα να τον δει. Εσεί βέβαια δεν τον ξέρετε το γιο μου. Ο άντρα σα όμω τον αγαπάει πολύ, σα βεβαιώνω. Σα πιστεύω κυρία μου, αλλά ο άντρα μου λείπει. Μπορώ να μάθω εγώ. Ω ναι, Κι αν έχετε καλή καρδιά θα είσαστε ίσω και εσεί μητέρα. Όχι, δεν έχει σημασία όμω, σα ακούω. Ο Ανδρέα μου όμω, Ανδρέα τον λένε το γιο μου, λοιπόν. να μην μάθει τίποτα, ε. μου το, σας το βεβαιώνω, κυρία μου. Σα ευχαριστώ. Ε, να λοιπόν, ο γιος μου δεν πληρώνεται καλά Πώς είπατε Ξέρω πω έχει ένα μισθό θαυμάσιο. Ε, λοιπόν. Δύο χιλιάδε. Μα ακριβώ, νομίζω τέλο πάντων ότι. Ε, Εσεί όμω, βλέπετε, είστε και πλούσια και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ο κύριο συζηγό σα τον πηγαίνει παντού. Και είναι και αφηρημένο καμιά φορά ο άντρα σα. Πότε ξεχνάει να πληρώσει το ταξί, πότε τα λουλούδια που στέλνει κάπου, και αυτά τα πληρώνει το παιδί. Ξεχνάει το πορτοφόλι του και τότε ο Ανδρέας μου βγάζει το δικό του. Α, ναι. Αν τα κοστούμια του, κυρία μου, ο Ανδρέα το καημένο δεν έχει παρά το του. Και αυτό έχει γίνει τώρα χάλια. Τώρα ήθελε και φράκο. Εγώ το ξέρω πως το οικονόμησα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επί τα παπούτσια, καπέλα, ξέρετε τι ακριβά πού είναι. Τα ξέρετε εσείς. Να, είχα μία μεγάλη χρυσή καδένα. Πάει και αυτό το καημένο, πούλησε το ρογάκι του, το χρυσό, τη του Πέρσι είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι Σαν τρελό έκανε το καημένο για να πάρει αυτό το δαχτυλίδι Το καημένο, ναι. το πούλησε Όχι, το βέλε ενέχειρο <Το> Α, όχι, όχι, το δαχτυλίδι αυτό θα κάνουμε το πάν για να το ξαναπάρουμε Είναι όμως υπερήφανο. πες τα παιδί μου του λέω στον προϊστάμενο σου Και το βλέπετε το καημένο και κοκίνίζει σαν την άλλη μέρα πάλι αφηρημένο ο κύριο Μασάβρ. Ή βλέπει κανένα κουστούμι που του πάει του Άνδρεα και πού να ξέρει. Ε, Σα ευχαριστώ κυρία μου. Εγώ θα. Ε, Τέλο πάντων, ο Άνδρες μου θα κάνει το καλύτερο. Σα το υπόσχομαι. Κρυφά όμω, με τρόπο. Με τρόπο. Με τρόπο. Ευχαριστώ. <laughs> Τίποτα άλλο. Ε, ναι, καταλαβαίνω πω εσά μπορώ να μιλήσω. Ε, λοιπόν. Ε, μου. Ε, ο μικρό. Ο Ανδρέας μου, όχι τώρα πως ήταν αραβωνιασμένος Όχι, αλλά μέσα στο ίδιο σπίτι που καθόμαστε ήταν μια κοπέλα που νόμιζα πως... <laughs> Καταλαβαίνετε, σπουδαίο κορίτσι <laughs> Ναι ναι. Πέρσι μάλιστα ήμουν βεβαία Ο Ανδρέας την παραφύλεγε στη σκάλα, ήταν περιπητικός αυτήν <laughs> Ε, τώρα φεύγει το πρωί, έρχεται τη νύχτα Πάντα σε δουλειέ τρέχει Προχτές η κοπέλα τον είχε καλεσμένο, ε, δεν πήγε τον είχε απασχολήσει πάλι ο κύριο οζηγό. Να πάρει αυτή τη νέα γιο σα, κυρία μου, να την πάρει. Ο άντρα μου θα του δώσει και μια πολύ καλή θέση. Του το είπα, κυρία μου, και έγινε έξω φρενών. Ξέρετε τι λέω εγώ, ο άντρα σα θα είναι μεγάλο γόισ. Ε? Σήμερα το πρωί που τον μάλλον τον ανδρέα μου, ξέρετε τι μου είπε. Ο, δεν ανάγκη κυρία μου. Όχι, θα σα κάνει ευχαρίστηση να τα ακούσετε. Μου είπα λοιπόν, όλα τα θηλικά του κόσμου μαζί δεν αξίζουν όσο αξίζει το αφεντικό μου μοναχότη. Ε, να ξέρω. Ένια σα. Αφήστε με μένα κυρία μου, ξέρω εγώ τι θα κάνω Ω, σας εγπονομονώ, κυρία, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, μου. Χαίρετε χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, α, τι μαίμου. Έφυγε, μάλιστα, κυρία, μα είδε το ασενσόρο να ανεβαίνει Ας το να ανεβαίνει Αχ, χτυπήσει το κουδούνι Oh, είναι ο κύριος αλισέλ; Πήγαινε άνοιξε Η, η, η κυρία κοιμάται Όχι η, η κυρία μήπως εκεί έξω Όχι Η κυρία τον περιμένει Μα δεν με βλέπεις Πήγαινε Πήγαινε Αλμπίνα Και τώρα οι δυο μας φιλαράκο Καλησπέρα σα, κυρία. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ε, Πώ πάει ο πονοκέφαλο? Ποιο πονοκέφαλο? Δεν είχατε πονοκέφαλο. Για εσά, ναι. Όχι όμω για τον εαυτό μου. Δεν θέλετε να με δείτε. Ακριβώ. Μα καλά, τι με κοιτάζετε έτσι, έχω κανένα λαϊκέ. Κάμια τρύπα. Του κουτιού μου είσαστε απόψε. <laughs> Καινούριο κουστούμάκι βλέπω. <laughs> ναι, η μόδα άλλαξε σήμερα το πρωί. <laughs> Ώστε είστε πλούσιο. Ε, έχω την οικογένειά μου. Και την Εσύ Ισυχάστε, τρώει κάθε μέρα. Τι ώρα είναι. Ε, που θέλετε να ξέρω. Δεν έχετε ρολόι. Όχι, το έχω στο γιατρού, έχει πονόδοντο. Ή το χάσατε όπω χάσατε και το δαχτυλίδι σα. Έχασα εγώ το δαχτυλίδι μου. Δεν είχατε ένα. Ού, μα δεν ήταν δαχτυλίδι αυτό, τίποτα έννοιο πράγμα. Αν το έχαστε, θα το ξαναβρω. Φανταστείτε λοιπόν, αγαπητέ μου Ανδρέα, πω την ώρα που εσεί κάνατε ψίχουλα κάτω από το παλκόνι μου, εγώ σκεπτόμουν εσά. Τώρα προλίγου. Μάλιστα. Την ώρα που φορούσατε το φόρεμά σα, δηλαδή. Το φόρεμά μου, ποιο φόρεμά μου. Αυτό, yeah. αυτό που φοράτε κάτω από τη ρόπα, συγγνώμη. το yeah. για κοιτάξτε το πώ βιάζεται να βγει έξω. Yeah. <laughs> Κάτσε <Κατεργάρικο. laughs> <laughs> Πού θα το πάμε απόψε, <laughs> Πουθενά, τουλάχιστον εσεί. Και αφού τίποτα δεν μπορεί να σα ξεφύγει, δεν το καταλαβαίνετε πια πω ο ρόλο σα τελείωσε. Αυτό ακριβώς σκεπτόμουν. Ε, σκεφτείτε το, αλλά μην το λέτε. Ακούστε με. Ορίστε. Αγαπητέ μου, Ανδρέα, μου προσφέρατε μια μεγάλη υπηρεσία. Και τόσο καλά, μάλιστα, που σε ένα μήνα κατορθώσατε εκείνο που εγώ νόμιζα πως θα χρειαστεί περισσότερου μήνε. Και τώρα πια το μυαλό μου είναι ήσυχο και η καρδιά μου είναι ήρεμη. Αχ, και καμιά φορά συλλογέμαι, αυτόν που ξέρετε. Το κάνω με μια αδιαφορία που με τρομάζει. Ε, δόξα τω Θεώ, αρκετά με επιτηρήσατε, ώστε να είμαι βέβαιη. Τώρα πια λέω την αλήθεια. Με λίγα λόγια, αγαπητέ μου, Ανδρέα, να είμαι πια ελεύθερη όπω εσεί. Πού θα πάτε απόψε. Δεν χρειάζεται να μου κάνετε καμιά ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση που μου κάνετε είναι η τελευταία που θα σα απαντήσω. Πάω να ξανααύρω μερικού φίλου μου, από του οποίου μάλιστα ο ένα θα σα φανεί πολύ χρήσιμο. Διευθύνει στη Λίλια να εργοστάσιο, ο καουτσούκη, και αναλαμβάνω εγώ να σα δοθεί μια πολύ καλή θέση. Είσαστε ευχαριστημένο. Για να σα ξοφλήσω τι 10.000. Αυτό το ποσό που μου χρωστούσατε το θυσίασα για την υγεία μου. Η θεραπεία έγινε και οι του γιατρού είναι πολύ καλά πληρωμένε. Ακριβώ. Μπράβο. Αύριο το πρωί φίλο μου θα σα προσκαλέσει και ο οδηγό των σιδροδρόμων θα σα πει τη συνέχεια. Μια λέξη είχατε τόσο από εσά, θα μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση. Και μην ερχόσαστε ποτέ στο Παρίσι χωρί να μου στείλετε άνθη και χωρί να με επισκεφθείτε Εγώ δεν είμαι κακή φίλη. Και εγώ είμαι καλό φίλο. το αποδείχνετε αυτή τη στιγμή. Mm. Ε, βέβαια, βλέπω με στα ματάκια σα μια μικρή λύπη. Το σαγονάκι σα τρέμει, ίσω λιγάκι, αλλά αντέχετε έχετε καλά. Ε. Mm. ε, κι αν πριν φύγετε, θέλετε να μου πείτε κάτι, κάτι, κάτι ευγενικό, είστε ελεύθερο να με αποχαιρετήσετε όπω σα αρέσει καλύτερα. Και για να μην πάει άδικα και το ωραίο κοστούμάκι που φοράτε, είναι 10 η ώρα. Πήγατε στο Κλάριτ. Βέβαια, τώρα πρέπει να το χορέψουμε. Γιατί όχι, έχει ωραία κοριτσάκια εκεί που. Πρέπει να τα σώσουμε. Έλατε. Καλή νύχτα, Ανδρέα. Καλή επιτυχία. Και άλλοτε μην πιάνετε κουβέντα με γυναίκε που δεν τι γνωρίζετε, ούτε να αγαπάτε γυναίκε πριν τι μιλήσετε. Μάλιστα. Πολύ καλά λοιπόν. Καλή νύχτα, Σιμώνη. Καλή Έφυγε. Μωρό. Δίπ, μωρό. Έφυγε σαν γκουνουπάκι. Goodbye. Αλβίνα! Ορίστε, Αλβίνα! Εδώ είμαι, κυρία. Τον είδε που έφυγε τον Ανδρέα... Μάλιστα, κυρία. Τι σου είπε, Α, Τίποτα. Εσύ, τι του είπε. Εγώ τον φίλησε κυρία. Μπα. Αυτό ίσω έπρεπε να το κάνω εγώ. Ε, για κοίταξε, είναι κάτω σοφέρ. Ε, μάλιστα. Ε, mm. Μάλιστα, κυρία, κάτω είναι. Ωραία. Αλμπίνα, ναι. πώς σου φαίνομαι Αχ, πολύ μονάχη κύριε Έλα σε τις εξυπνάτες, πώς είμαι ε, Όμορφη κυρία Πολύ όμορφη για τον Τόνι Ναι, όχι όμως αρκετά Αυτός ο μικρός όμως, πολύ εύκολα δεν έφυγε ε, Μην είχε φοβήσει ξέρεις, εγώ περίμενα μάχη ολόκληρη Η κυρία θα αργήσει να έρθει Αυτό δεν είναι πια δική μου δουλειά, Αλμπίνα Τι μου λε βάσκε και του είπε εσύ τίποτα του μικρού. Ό, όχι, κυρία, τίποτα. Για κατέβαι εσύ πρώτα στο αυτοκίνητο που κάτω, και αν το δει ξανανεβαίνει. Μάλιστα, κυρία μου. Εμπρό. Ναι, εγώ είμαι. Ποιο εκεί? Ποιος Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εσύ. Εσύ, Τόνοι μου. Μα όχι, δεν είσαι εσύ. Μα δεν γνωρίζω τη φωνή σου. Ούτε εσύ τη δική μου τόνι; Όχι, όχι μην κλείνεις, ναι ναι, σε πιστεύω Μα γιατί μου τηλεφωνείς, αφού τώρα θα έρθω Δεν το ξέρεις Ο Κοσλέν μου υποσχέθηκε πως θα σε ειδοποιούσε Ω, Χρυσό μου, Χρυσό μου, χρυσό μου, Τόνι μου Ω, αγάπη μου, πριν σε δω άκου αυτό Σορκίζομαι, ακούς, σορκίζομαι Μα όχι, δεν σου λέω ψέματα Δεν ήταν αραστή μου ποτέ Στη ζωή σου Έστω στη δική μου Απόψε, ναι, ναι, Ναι μόλις τώρα, ε, δεν άντεχα πια, απλούσα τα του, δείξα την πόρτα <laughs> Α, Αν ήθελε να τον έβλεπες, Στα μια στιγμή χρυσό μου, η Αλβίνα είναι, περίμενε Αλβίνα, ο κύριος Λαγκόρ σου λέει καλησπέρα Λοιπόν. Δεν είδα κανέναν, κυρία. Ένα λεπτό, αγάπη μου. Εσύ, βέβαια. Στη γωνιά του δρόμου ήταν ένα νέο. Αυτό μου φάνηκε πιο κοντό και λίγο πιο έτσι. κάπω διαφορετικό. Διαφορετικά τιμή φωνά, θα πέσαι πολύ. Ξέρω εγώ, εγώ κατάτεισα να τον βλέπω παντού, κυρίω. Α, μη σφυρίζει, Χρυσέ μου, μου χαρακαλάστε αυτή. Πώ? Μα ναι, η Αλβίνα είναι. Όχι, όχι, Χρυσό μου, δεν είναι αυτό. Τι, εσύ τον βλέπει παντού. Ω θα σου εξηγήσω. Αλβίνα, πήγαινε να κοιμηθεί. Τι να τη πω. Το θέλεις. Αλμπίνα, είμαι ευτυχισμένη. Oh, όχι, όχι, τόνι μου, όχι αυτό. Αλμπίνα, ε, θέλει να σου πω ότι του ζήτησα συγγνώμη. Τι oh, φρύγι. Oh, oh, Η Αλμπίνα λέει πως έκανα πολύ καλά. Ναι. Ε, τώρα πήγαινε να πέσεις. Καληνύχτα, Αλμπίνα. Η κυρία δεν με χρειάζεται πια. Δεν θέλω κανένα πια. Α, ah, αυτού κι απ' την αρχή. Τόνι, Τόνι, αγάπη μου, ζωή μου, φτάνει. Έρχομαι, τόνι μου, ν ναι. Τι, να μην έρθω, μα Τόνι μου είμαι ντυμένη Υπακούω αγάπη μου, ναι, αμέσως να γδιθώ Τι, να καθίσω σε μία πολυθρόνα Ναι, να πάρω ένα βιβλίο Μεγάλο, μικρό, μέτριο, ναι, μέτριο Να περιμένω τι, εσύ Έρχεσαι αλήθεια, ο Θεέ μου, ο, Θεέ μου, Τόνι μου Τόνι, Τόνι, άκουσε χρυσό μου αυτό το παλιό παιδό άλλαξε την κλιτονιά, ναι. Από τι, από ανέδεια. Θα κατέβω εγώ χρυσόμενο σου, ανοίξω, ναι, θα την αφήσω μισά ανοιχτη την πόρτα. Κάνε γρήγορα, ε, σε περιμένω. Κα καλά. Μη διάζεσαι αγάπη μου. Σε λίγο, σε λίγο. Ωραία. Απόψε θα έρθει. Αύριο όμως θα ξαναφύγει. Όχι, όχι, όχι, δεν πρέπει να κλαίω. Γιατί αν κλαίω θα πρέπει να ξαναβάζω τα μάτια μου. Μια γυναίκα κρατάει για πολύ καιρό τον πρώτο της εραστή όταν δεν βρίσκει δεύτερο. Μα ποιο ανόητο τα γράφει όλα αυτά, Πούτιν. Ο Φραγκίσκο Δεμασιλιάκη, ένα ροσφουκό. Α, α, αυτό πάλι. Δούξ και πρίγκη και μεταξύ μα εραστή τη κυρία Ντελεφαγιάκη. Πάλι εσύ. Πάλι. Ξανάρθε. Ε, Μόλι. Μου αρέσει, θέλει σκότωμα. Αυτό βλέπω κι εγώ. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Τέλο πάντων, τι θέλει. Ξέχασε τίποτα. Όχι. Έχει ανάγκη από τίποτα. Όχι. Ε, και έπειτα διαφορώ. Βρίσκεσαι σπίτι μου και δεν με αρέσει να σε βλέπω εδώ. Φύγε. Στο λέω καθαρά και εξάστερα. Τι ωραία ψυχραιμία. Και αν φωνάξω. Θαρθώ. Θα Μα επιτέλου, τι θέλει. Να μιλήσω. Το πολύ 10 λέξη. Στην ενδεκάτη θα ανοίξω το παράθυρο και θα φωνάξω. Ωραία. Δέκα. Περιττό να περιμένετε. Ε. Αυτό δεν θα έρθει. Ε. Με διυπολίψω αμβρέα. Τι είπε, ε, δεν... τι. Ε, δεν... Δεν... Δεν... Δεν... Δεν... Όχι, τώρα μίλησε. Λέγε. Ε... Τι άλλο μου έκανε. Ε... Τι θα ακούσω πάλι. Ε, στο τηλέφωνο. Τι, ε, ήμουν εγώ. Ε, εσύ. Εγώ. Το έκανε αυτό. Ναι, ε, σα ζητώ συγνώμη. Α, όχι, όχι. Αυτό δεν θα σου το συγχωρέσω ποτέ. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια βρώμικη πράξη. Ανδρέα, μα είσαι λοιπόν τόσο κακό. Α, μη μιλάμε για μένα, Σιμώνη. Πρόκειται μόνο για εσά. Αυτό που έκανα είναι κακό. Αυτό όμω που επρόκειτο να κάνετε εσεί ήταν χειρότερο. Γιατί όταν με διώξατε πριν, δημένη κάτω από τη ρόμπα σα, παπουτσωμένη, ανυπόμονη, νομίζετε πω δεν κατάλαβα τίποτα. Έφτανε να μάθω για να, για να εμποδίσω. Να σα ακολουθήσω εκεί που θα πηγαίνατε θα ήταν πολύ αργά. Και εγώ ήθελα να μάθω. Ήθελα να μάθω να χάρη σε μένα και με τον καιρό είχατε και τρεφθεί λίγο. Είχατε σωθεί. Τότε τότε μου είστε αυτή η κακή σκέψη, αλλά θα μάθει ιδέα. Φρικτή Ανδέρα, φρικτή! Μα Γιατί όταν έμαθε θα πηγαίναμε να τον ξαναβρείτε, θέλησα να μάθω και πώ θα πηγαίνατε να το ξαναβρείτε. Θα έρχο μόνο μόλι yeah. για τον καλέσατε εσεί ή γιατί αυτό ήθελε να έρθει. Κονταντήστε να πάρετε για μάτια τη γνώμη σα μια καμαριέρα. Yeah. Βεβαίω, ναι! Και για να ξανάρθει, υποσχεθήκατε από πριν όλε yeah, yeah. τι συγνώμη. Τουρκιστήκατε τι χειρότερε υποταγέ. Ό,τι θέλει! Φτάνει σε απομακρύνη από εδώ, σε διώξει. Εμένα όμω μου είπατε. Με τρομάζει. Αυτό είναι η καταστροφή μου, φύγε, το θυμόσαστε. Φύγε, φύγε, φύγε, δεν είμαι καλά, Θα αρχίσω να κλέβω. Ε, κλάφτε, εγώ δεν κοιτάζω. <στά> σε μισό, Ανδρέα, σε μισό, σε μισώ. μόλι μου τη δύναμη. Σε μισό, σε μισώ. σε μισό. Ωoooh, ηρεμία. Ωραία, ωραία, θέλει να μάθει, έμαθε. <στά> γιατί όμω έκανε αυτή την τερατώδη κομμωδία να με χδίσει, να με βάλει να, να, να διαβάσω. Εσύ λίγο ακόμα θα με έβεσαι και να κοιμηθώ. Γιατί, γιατί. Το, το κουδούνι. Ναι, ναι, πάω να δω. Όχι, όχι, μήνε. Ο Τόνι θα είναι. Πάρω το καπέλο στο παλτό σου. Πήγαινε μέσα στο μπάνιο. Ά, Εδώ, πράγμα, μέσα. Αν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. το κουνήσει, ναι. πριν έρθω, εγώ να σε φωνάξω. Μην το κουνήσει, Χάθηκες. ε. Ναι, δεν δε θέλετε να το κουνήσει, Τώρα Το απαγορεύω. Εντάξει, μπορώ να μην σώμα μόνο 10 λεπτά. 10 λεπτά. Μην τα Πήγαινε, λοιπόν, δε... πήγαινε. Αμέσω, αμέσω. Θα τους τηλεφωνήσω αύριο, θα τους δικαιολογηθώ Ναι, θα με υποχρεώσει. δεν εννοώ να περάσω για ηλίθιος Προπάντων στα μάτια της κυρίας Γκοσλέν Γιατί προπάντων στα μάτια της κυρίας Γκοσλέν Γιατί έχει τόσο όμορφα μάτια Τα μάτια της κυρίας Γκοσλέν είναι όμορφα Αυτό μόνο είχα βρήκε να μου πεις ύστερα από ένα μήνα Προ είχα κι άλλα, καλύτερα Γιατί δεν ήρθες Μην είσαι Ωραία απάντηση. Εσύ είσαι με τη ρόπα. <laughs> Είχε ξαπλώσει. Ναι, <laughs> ναι, <laughs> όχι. Ναι, πρόκειται να σου γράψω. Αγα, πολύ ωραία. <laughs> λοιπόν, γράψε. Εσύ θα σου, <laughs> Τόνη, μην δεν με αγαπά πια. Μα δεν θα βρισκόμουν εδώ. Όμω να με ειδοποιήσει με τον Κοσλέν. Πώ θα έρθει, να με βλέπουν αυτοί να τρέχω εκεί χαρούμενο και. <laughs> Άκουσε, Σιμώνη. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Προσπάθησε να μ' αγαπά όπω είμαι. Ναι. Είμαι ένα εγωιστή, συμφωνή. Βλέπει πώ το ομολογώ. Αλλά νομίζω πω ο εγωισμό μου αυτό μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη. <Ρι> Αντί να ζητά να είσαι ευτυχισμένη με τα προτερήματα που δεν έχω, γιατί δεν δοκιμάζει να γίνει με τα ελαττώματά μου. <Ρι> Όταν με στενοχωρεί, είμαι απέσιο. Άφησε με ελεύθερο και θα δει. Θα δει πόσο <Ρι> χαριτωμένος θα είμαι. <Ρι> και μπορεί να με αγαπάς χωρί να θέλει να είμαι κι εγώ ευτυχισμένη. <Ρι> Μα το θέλω! Απαιτώ να είσαι ευτυχισμένη. Φτάνει η ευτυχία σου να εξαρτάται από τη δική μου. <Ρι> και έπειτα τι θα μπορούσα να σου κάνω. Να σε απατήσω. <Ρι> από τώρα. Ο λόγος το λέει. Ας υποθέσουμε ότι σε απατώ... Κι εγώ θα κλαίω. Κι εγώ θα θυμώνω. Και τότε το πράγμα θα γίνεται σοβαρό. Γιατί η ιδέα που σε έκανα να κλάψεις μου κάνει κακό. Μα τότε... Για σκέψου το λίγο. Τι διάβολος, αγαπώ το ξέρεις. Και δεν μπορεί να μη σε αγαπώ. Αν λοιπόν σε απατήσω, πιαν θα κοροϊδεύω. Εσένα που αγαπώ... Ή την άλλη που δεν θα αγαπώ. Μα και τι δύο, Τόνη. Την άλλη την κοροϊδεύει μια φορά. Ενώ εμένα με κοροϊδεύει όλε τι φορέ. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά εσύ, εσύ με κρατά. Ναι. Λίγο το έχει αυτό. Ναι, καλά, Τόνη, μου, καλά, δεν πειράζει, θα δούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι, σκέψου το. Γιατί εγώ, άμα θέλει, μπορώ να φύγω. Όχι. Είναι ακόμα καιρό. Όχι, μήνε, μήνε. Ωραία, μπράβο, έτσι μπράβο. Και μου φαίνεται πω σου δίνω εγώ το καλό παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα. Ε, διάβολε. Μια κάποια επί οικία. για ποιο πράγμα. Έλα, έλα τώρα, ποιο... Σιμώνη. Τι, για εξηγή σου, δεν καταλαβαίνω. Ναι, με, το... με το μικρό. Ω με... Θεέ μου, τον Αντρέα, Ναι, με τον Αντρέα. Ο... Έλα, έλα τώρα, α μην μιλάμε Τόνη για αυτό. Το... Σιμώνη μου, Εγώ... θα ευχαριστήσω πολύ όταν σου πω. Σε παρακαλώ. Τόνι, άκουσε, Τόνι, ποτέ, ποτέ, ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ποτέ δεν ήταν εραστή μου. Δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει. Ο... Δεν με Ωραία. Σχεδόν. Σχεδόν, χριστή, είσαι ευχαριστημένη Άκουσε Τόνη μου, μπορείς να πιστέψεις πως εγώ μόνε ναι, είχα μια τρελή ιδέα Θέλησα να σε απομακρύνω, να γίνει τόσο από σένα Αλλά αυτόν το μικρό τον πλήρωσα. Θα το ακού. τον πλήρωσα για να κάνει πως είναι, εραστής μου Α, Δεν μα, με πιστεύεις γιάνε... Ε, τόσο το χειρότερο Α. Εδώ είναι κάποιος που θα τον πιστέψει. Ανδρέα Ποιο είναι εδώ με το παλτό του και το καπέλο του. Τη στιγμή που χτύπουσες εσύ το κουδούνι εγώ έδιωχνα αυτόν. Ανδρέα! Ακόμα ένα! Ναι, είναι δεν μπορεί να φανταστεί Δεν είμαι χρυσό μου. είμαι αγάπη μου. Αυτό το καλοριφέρ του μπάνιου έσπασε πάει πολύ. μου τη Το καλοριφέρ. Ναι, έσπασε πάει πολύ. Βεβαίω πάει πολύ. Δεν πια Όχι, αδύνατον, όχι, ναι, φτάνε, μα κανένα την παινιά σήμερα. Εντάξει, εντάξει, την παινιά σήμερα δικό σου είναι. Ανδρέα! Θα... Εντάξει, αγαπημέ, εγώ θα πέσω να κοιμηθώ. Ανδρέα! Ορίστε, τι έπαθες, μα την... Ο, ο, ο, ο καημένη Σιμώνη. Και δεν μου λε τίποτα. Με συγχωρείτε, κύριε Κώστα. <laughs> δεν δε, δε σα είδα, κύριε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. που είμαι με τι πιτζάνε. Κύριε, τι λέτε. Είσαστε στο σπίτι σα. Τόνι. ήρθατε να δείτε τη Σιμώνη, Όχι. <laughs> Αλλά. <laughs> Ήρθα να την αποχαιρετήσω. Αυτό είναι ο λόγο που με βλέπετε εδώ. Χαί μου, και σα δεχόμαστε, δεχόμαστε έτσι με αυτόν τον τίσσιμο. <laughs> <δε>, τι λέτε, <laughs> κύριε μου. Και ο Σολομόν ακόμα σε όλη του τη δόξα δεν θα φορούσε τόσο όμορφη, <laughs> όμορφη <laughs> γράμμα. <αγάπη> μου, πε <laughs> Δική τη είναι, Τόνι, φτάνει, φτάνει. Είσαι απέσιο. Και εσύ και εγώ. Εγώ φεύγω. Τόνι, Τόνι, για όνομα του Θεού. Κύριε Άνδρε, σε ελισσένη. Μάλιστα. Σα εξορχίζω σε ό,τι έχετε γερό. Στη ζωή τη μητέρα σα. Στην τιμή σα, σα παρακαλώ να δηλώσετε αμέσω πω είσαστε ένα ψεύτη και πω δεν έχετε ποτέ σα αγγίξει. Και πω αυτή τη στιγμή παίρνετε μια άτιμη κομμωδία που σα εξευτελίζει για στη ζωή. Επικαλεστήκατε την τιμή μου, δεν έτσι. Ναι. Στο... Λοιπόν αγάπη μου αφήνω τον κύριο Αγκός ελεύθερο να πιστέψει ότι θέλει. Μα, μ, μα μ, δεν το βλέπεις πως είναι ένα παλιόπεδο <συμφίλου> Κάθε άλλο. Είναι νέος ακόμη. Θα μάθει. <συμφίλου> Έχει καιρό. Θα τον φορμάρετε εσείς. <συμφίλου> Τόνι <τονι>, μη φεύγεις. Μη φεύγεις Τόνι. Μα <συμφίλου> να πείτε διόση, <συμφίλου> α, Μα εσύ είσαι χειρότερος από αυτόν. Δεν είναι αυτός ο λόγος που φεύγω. Τότε. Κάποιο. Κάποιο με περιμένει στο σπίτι. Τ Mm -hmm. Τον έδιωξε. Άνανδρε, άνανδρε, απέσυε, άνανδρε. Μπορείτε να το πείτε. Ναι, άνανδρε, άνανδρε, άνανδρε. Κίνησε, γι' αυτό πάει. Μην αστειέβεσαι, μαϊμού. Μαϊμού, όχι. Άνανδρο, ναι. Μα υπάρχει άλλο άνανδρο στον κόσμο που θα απαντούσε όπω απάντησε εσύ. Ίσως όχι, αυτό είναι αλήθεια. Μα και πού να σα πω πω κόντεψα να φανώ πιο άνανδρο ακόμα. Βά, Μπα... βέβαια, ναι, κόντεψα να δειλάσω τελευταία στιγμή και να πω, να πω την αλήθεια. Ε, δεν πήγαινε κάτω. Μα εδώ την είχα τη φράση Θυμήθηκα όμως την πρώτη βραδιά Θυμήθηκα εσάς τρελή τρομαγμένη Και έπτα, έπτασα στο τηλέφωνο με την ψυχή γονατισμένη Και το λαιμό τεντωμένο και, και έτοιμη για καινούριε υποχωρήσεις Και τέλος εκεί εσά, Στα πόδια αυτού του ηλίθιου Του ηλίθιου κατακτητή Μην τα βρίζεις Θα προσπαθήσω Επιδέκα λεπτά τον άκου από τον πάιο. Βέβαια για τον εαυτό του, βέβαια για εσά. Στρόντα κιόλα για τρίτη φορά το τραπέζι. Μόρα τη λέω τρίτη, πέμπτη. Όπω το που φεύγει. Μην πρόκειται κυριότητα, θα φτιάτι θα φάτε όλοι, σε παρακαλώ. Εσεί, σαν τι άλλε. <laughs> και εσεί πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη. Τον βρίσκεται και όλο που είναι πολύ ωραίο, πολύ καλό. Και πετάξτε τάρματα, ζητώντα κλωτσιέ. Α όχι, και όλα αυτά για πιών. Ε? Για πιόν. Γι' αυτό το γυναικά που ταξινομεί ξυνομίζει τι ερωτικέ του κατακρήσει με αλφαβητική σειρά. Σε ευρετήριο! Πήγαινε τίσου. Αυτό ακριβώ και κάνω. Θα διπλώσω μάλιστα, ε, βέβαια. Με την πουγάδα θα ξεχάσει κι αυτή. Πήγαινε, επιτέλου. Πήγαινε. Μάλιστα φεύγω. Χαίρετε. Θα μου τι να κάνω. Να τον πάρω στο τηλέφωνο. Όχι, όχι. Όχι, μάλλον θα πάω εγώ εκεί. Θα πάω σπίτι του. Ακούσε εκεί το παλιόπαιδο. Το παλιόπαιδο που θα μου κάνει κομάντο. Αν φαίνεται θα τι είναι. Τι είναι αυτός και τι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. έτσι είμαι. Μια αδιόρθωτη είναι. αυτό νιάδι ορθότι αλλά έτρεφτε. Ας τον μηδώσει και στο μπάνιο. Σε εσύ ναι, βιψούσε και πέρασε από την τραπεζαρία. είσαι. Γιατί βάθηκε σε μετρελάει. Όχι, βάλθηκα να σα προνημέψω. Εμπρός, φύγε από αυτή την πόρτα. Αδύνατον. Πρόσεξε. Μη φοβάστε το τον μου. Θα με μπολήσει να περάσω. Νομίζω. Να βγω έξω. Είμαι βέβαιο. ώστε δεν είμαι η κυρία στο σπίτι μου. Στο σπίτι σα ναι, όχι. Σε διατάσσω να φύγει από αυτή την πόρτα. Δία τη βία λοιπόν! Να! Έχει ποτέ άλλο. Ναι, ναι, εκεί στην τουαλέτα μου είναι. <laughs> όχι εκεί, Ζώνη, εκεί. Ευχαριστώ. Σε τζούζι. Όχι με καίει. Και εμένα το χέρι μου. Βάλτε και σε λίγη κολόνια. Ευχαριστώ. Και τώρα, Ανδρεούλη. <laughs> και τώρα, Σιμονούλα. Ε, ελπίζω πω θα με αφήσει να περάσω. Α, όχι, σα βεβαιώνω, μην επιμεντάτε. Α, θεέ μου, Ανδρέα μου. Τι? Ανδρεούλη μου, α ναι. μιλήσουμε ήρεμα. Μπλάβο, ε? <laughs> Είναι ένας μήνες τώρα Ανδρέα που σε πήρα στην υπηρεσία μου ε? Για πέντε μήνες Ά, Διάφορο υποποιές περιστάσεις και σε ποια κατάσταση βρισκόματα σε πήρα ε. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι ότι εγώ σε πήρα ε. Λοιπόν, από μένα εξαρτάται να ξεκάνω αυτό που έκανα Να ξεπώ αυτό που είπα και να σου δώσω την ελευθερία σου ο, ο, Όχι Τι όχι. όχι Όχι Γιατί όχι, είμαι περίεργη να ακούσω Είχατε προείδη μια ορισμένη στιγμή και με μια φρόνηση μια προέστη σταυμασία. Και αυτή η στιγμή είναι αυτή εδώ. Δηλαδή. Δηλαδή, η στιγμή που θέλετε να ξεκάνατε αυτό που κάνατε, να ξεπείτε αυτό που είπατε και να ξαναπάρετε την ελευθερία σα. Ναι. Γιατί εγώ δεν είμαι, τα βλέπετε. Δεν είμαι στην υπηρεσία σα για να υπακούω, αλλά για να αρνούμε να υπακούω. Ειδικώ απόψε και ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. <χω> δηλαδή. Δηλαδή, μια βραδιά μου είπατε. Ό,τι αν συμβεί, ό,τι αν κάνω, ό,τι αν πω ανάμεσα σε μένα και σε αυτόν θα είστε πάντα εκεί. Εσεί. Διαρκώ όλη την ώρα. Τώρα, τώρα δεν θα υπερασπίζομαι εγώ τον εαυτό μου, τώρα θα με υπερασπίζεστε εσείς. Και αν δείτε πως πάω σε αυτόν, κρατήστε με. Και αν δείτε πως μου μιλάει, ελάτε. Αν θέλω να παράσω με το ζόρι, δίρτε με. Ε? Σας κράτησα. Ήρθα. Με δείρατε. Σε τι με κατηγορείτε, ε. Σε τίποτα, Αντρέα μου. Απέναντια σε ευχαριστώ, το βλέπεις, ευχαριστώ. Όμως έχω το δικαίωμα να σου πω τώρα. Ανδρέα μου, καλέ μου, Ανδρέα. Άδικο ο κόπο σου. Ουτοδιάολο ο ίδιο δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ. Εσύ κράτησε το λόγο σου και η συνείδησή σου είναι αναπομμένη. Άντε, παιδάκι μου, στο καλό και καλή τύχη. Ε, δεν έχω το δικαίωμα να σου το πω. Βεβαίω. Και λοιπόν, στο λέω. Κι εγώ σα απαντώ. Σιμώνη, για να σα υπακούσω, θα έπρεπε να είμαι τρελό. Και για να σα αφήσω να βγείτε από το δωμάτιο, θα πρέπει να είμαι νεκρό. Και χωρίς να γελώ, χωρίς να στηεύομαι, σας ορκίζομαι πως για σας δεν υπάρχει πια κανένας δρόμος που να σας οδηγεί σε αυτό τον άνθρωπο και αν υπάρχει κανείς δεν θα, θα μπορέσετε να τον περάσετε παραπάνω από το πτώμα μου. <συμφυλίες> Αυτή τη στιγμή αρχίζω να καταλαβαίνω. Επιτέλου. Ε, μα πες το λοιπόν. Σκά! Σκά από τη ζύλια σου. Επειδή θέλω να πάω στην αγγλία ενό άλλου. Αυτό είναι που δεν θέλει, Ελεϊνόπλασμα. Α, Σιμώνη, πάστε. Επιτέλου, το βρήκα, το βρήκα. Ζηλεύει. Πάστε! Σήμερα κατακράτησε, αύριο ανώνυμα γράμματα. Θα μου σε τη χέρια έρθει. Σα απαγορεύω. Σε τη χέρια, σε τη βρώμικα χέρια, σε τη βρώμικα. Ζητήσαμε συγγνώμη αμέσω. Σε βρώμικα χέρια. Σε βρωμερά χέρια. Σε, oh. Τι άλλο θα μου κάνει. Θα σε κάνω να σοπάσεις. <laughs> απαντήστε μου τώρα. <laughs> απαντήστε μου. <laughs> Ένα μήνα τώρα. Σας βλέπω κάθε μέρα. <laughs> ναι. Απαντήστε μου. Ναι. <laughs> Ντυμένη ναι. γδιτή στο κρεβάτι. Ναι. Απαντήστε μου. Ναι. ναι. Έκανα ποτέ καμιά χειρονομία ή μου διέφυγε καμιά λέξη. Καμιά ματιά που να ήταν, που να ήταν πρόστιχη να μην ήταν αδελφική. <laughs> απαντήστε μου. Όχι. Σα ανησύχισε έστω και ισκιά κανενός πόθι μου. <laughs> <laughs> Όχι. Λοιπόν, αυτό θα σα κάνει καλό. θα σε σκοτώσω! Αχ, θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω! Δεν είμαι ζηλιάρη, τ' ακούτε, δεν είμαι ζηλιάρη! Τη σκοτώσω, τ' θα σε σκοτώσω! Α, ναι, ναι, ναι, σα αγάπησα και πόσο σα αγάπησα, πόσο! Μα δεν σας αγαπάω πια, τ' δεν σα αγαπάω! Είσαστε η χειρότεροι από όλε! Είσαι τέρα! Λενή! Είσαι ένα βλάκα! Είστε κακιά! Βρωμά φτώχεια! Πώ θα μου Αντρέα μου, δεν το είπα. Όχι, Ανδρέα. δεν ήθελα να πω αυτό. Ανδρέα. Όχι, όχι Ανδρέα. το Αν, Ανδρέα μου. Ναι, αντρέα μου Και το κουστιμάκι μου. και το. Το κουστιμάκι που ναι, Το ξέρω, μου, το, το ξέρω. Το ξέρω. Να ένα πιέζι λίγο νεράκι. Πού είναι, ναι, ένα πιέζι λίγο Ευχαριστώ. μου, εσύ λιγάκι, είσαι καλύτερα. Σιμόνη. Ναι, και τώρα, Ανδρέα μου, Θα Βλέπεις πως πρέπει να με αφήσει να φύγω. Σιμόνη. Τι, Αυτό δεν έχει καμία σχέση με άλλο. Α, Τι είναι, Μα επιτέλου, Πώ, Για το όνομα του Θεού, Πώ πρέπει να σου ζητήσω, Δεν ξέρω κι εγώ τι να σας πω, Στε ξαναρχίζουμε, Με τη φοβέρα τίποτα. Όχι, Με τα μου χειρότερο Με τα χάδια Τα χάδια που είναι τα χάδια, ποια χάδια Είχα εδώ, δεν αγόρι μου Αντρέα μου, πώς Ένα Τι Δεν σου δώσε νερά και δεν σε χάιδεψε Άφησε με να φύγω Δεν μπορώ Αχ, θεέ κι αυτός Αν φύγει ο Τόνη τώρα, αν φύγει απόψε Τι να κάνω, θεέ τι να κάνω Τι Λοιπόν, ας γίνει, ας γίνει ό,τι γίνει Τι Αντρέα Ναι, τι Αντρέα μου Όλες αν με αφήσει να φύγω, mm. είμαι έτοιμη να σε πληρώσω με ό,τι θέλεις. Mm. Καταλαβαίνεις? Mm. Με... Καταλαβαίνεις, με ό,τι θέλεις. <laughs> με όλα θα δοκιμάσαμε. Όχι όλα, mm. όχι όλα. Βσέ mm. με να φύγω τώρα. Ωσιμο, <laughs> Ωσιμο, σημα... με φιλήσατε. Ω, Θεέ αυτό και πάρα πολύ πολύ... Α, η πόρτα, πού είναι η πόρτα συμμόλια, ο Σένος. πάρα σου και άσε με να φύγω. Αλλά δεν θα φύγω από την πόρτα, σου Σιμώνη, δεν θα φύγω. Είναι η τελευταία σου λέξη? Ε. Ωραία. Ανδρέα, τι. άκουσε με καλά. Σε πέντε λεπτά με το ρολόι θα έχω βγει έξω. Α, καλή σημανή. Φύγε! Μα δει, αυτό σα είχε γίνει ιδέα. Φύγε να... φύγε να περάσω, σου λέω. Θε να φέρω χοροφύλλακα, θα μείνει. να αγγέληλα και δαιμονή, ότι δε ρήμας τι δεχίμεθα τον κίνον ρήμα συμπιθόμενοι. Τι σκύνο ρήμα συμπιθόμενοι, αγγράματα. Θα φωνάξω την Αλμπίνα. Αλμπίνα! Ένα μέσο! Τι σου πρώτα! Μα καλά, χωρί φίλε και στα τυφί. Τώρα θα δει. Αλμπίνα, ήρθε. Μάλιστα, κυρία. Βοήθησε με να βάλω το παλτό μου. Μα τι τρέχει, κυρία. Τίποτα. Με κάνει και ανησυχώ. Σιωπή, που μου. Μπορείτε τη τσάντα σα. Ωραία, άκουσα. Αλμπίνα. Μάλιστα. Άνοιξε αυτή την πόρτα. Ωραία. Άνοιξε και το παράθυρο. Αλμπίνα. Εγώ τώρα θα βγω έξω. Αν αυτός ο κύριος με αγγίξει, κατέβα κάτω και πήγαινε φέρει ένα χωροφύλακα. Ένα χωροφύλακα? Δυο! Δυο! Τέτοια ώρα πάνε δυο, δυο! αχ oh, μου. Τώρα, αν αυτός ο κύριος κάνει καμία κίνηση για να σε εμποδίσει, τρέξε στο παράθυρο και φώναξε. Πυρκαγιά! Φωτιά! Κατάλαβε! Mm. Τώρα θα δούμε. Να τον τον βλέπει. Τον βλέπεις τον Ανδρέα, παραμέρισε. <laughs> παραμέρισε, βλέπω. Σιμώνη. Τι είναι? <χε> Αν περάσετε από αυτή την πόρτα, εγώ θα πέσω από το παράθυρο. Τι έκανε, λέει? Αυτού που ακούσατε. Μαϊμού. Η μαϊμού και εσεί θα φτάσετε την ίδια ώρα κάτω. Μα φτιάχνετε. Κυρία, ο γύρι είναι έτοιμο να πέσει. Τον κείτο με. 15 μέτρα, κύριε. Αν νόητε, δεν το βλέπει πώ σε κοροϊδέει. Κοιτάξτε τον, κύριε. Αχ. Αχ. Μην με κοιτάζετε, <χε> γιατί σα στήσω. Μην με <χε> κοιτάζετε, <χε> γιατί <χε> σα <χε> στήσω. <χε> Μην <χε> Φύγει <χε> το παράθυρο, έλα μέσα. Πώ, ποτέ. Τριαντάφιλο ήρνα στη ζωή, 30 τριαντάφιλο στον τάφο. Ανδρέα Καληνύχτα νύχτα, Ανδρέα. Κι εγώ pues, πέφτω, κυρία. Adesso... Μην κουνηθείς εσύ, Αλπίνα. Κι αν πηδήσει, κυρία. Δεν θα πηδήσει. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ! Έπεσε! Α, Αλπίνα. Κοίταξε εσύ, κοίταξε εσύ, κοίταξε, Αλπίνα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ πώς να δω. Τον σκότωσα. Τον σκότωσα. Να το σπάρει. Ευτυχώ το πρεβάζει, άντεξε! αλβίνα! Oh. Oh, <zijn schism karate> ah, είχαμε συμφωνήσει να πάμε και δύο μαζί το μόνο μου. Μπορώ! Αχ, κυρία, Δώσε μου και μένα, δώσε μου κι Μα κύριε! Τι δόψε τι! να την πάρω. Ζωή μου, αγάπη μου, ζωή μου. Φέρε λίγο νερό, λίγο Έλα, λίγο το πρόσωπο. Μάλιστα. μου, Το να Αχ, συνέρχεται, κύριε, συνέρχεται. Τι είπε, τι είπε. Η κυρία είπε, θέλει να κοιμηθεί, είπε. Ωραία, ωραία. Έλα να τη βάλουμε στο κρεβάτι και εγώ θα ξαπλώ στην πολυθρόνα δίπλα. Τσέλα, πάμε, πάμε, έλα. αχ, Να σα ανοίξω τις κουρτίνες mm, Άνοιξέ τις Έχει ωραίο καιρό έξω Αχ θαυμάσιο κυρία ah, ah, Φέρε μου το τσάι Μάλιστα κυρία Λοιπόν Περιέρο Ποιο πράγμα κυρία Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ξεκούρας τα νιώθει Ενώ έπρεπε να είμαι Ξέστασου χθες το βράδυ Τι έκανα χθες το βράδυ ε, Χθες το βράδυ Ναι δηλαδή τι ώρα γύρισα σπίτι Μα, μα δεν γύρισατε, κυρία Δεν γύρισα Βέβαια, δεν γύρισα, έχεις δίκιο Δεν θυμόσαστε, κυρία ε, α, Θυμηθώ Ω, Θεέ μου, βέβαια Ο Ανδρέας από το παράθυρο Λιποθύμησα, ε Ακριβώ, κυρία Και έπειτα ε, Έπειτα μου είπατε να σας δίσω και να σας βάλω στο κρεβάτι Ναι Και αποκοιμηθήκατε αμέσως, κυρία, σαν μικρό πεδάκι. Έτσι αμέσως Ο κύριος Ανδρέας είχε σας στήσει Και σας στήσει Ήταν εδώ, εδώ ακόμα. Μα και θα μπορούσα εγώ μόνη μου να σε βάλω στο κρεβάτι, κυρία. Σε βοήθησε αυτός. Α, όσο μπόρεσε, καημένος. Α, τι θα πει όσο μπόρεσε. Δεν πιστεύω να μου βγαλε στο φορεμά μου, ε. Α, όχι, όχι, κυρία. Τα παπούτσια μόνο. Α. Και τι κάλτσες. Τις κάλτσες. Μου έβγαλε τι Με μεγάλη προσοχή. Ούτε ένα πόντο δεν έφυγε. Ε, είμαι βέβαιη πω η κυρία δεν κατάλαβε τίποτα. Ε, αυτό είναι άνω ποταμόν. Δεν πιστεύω να μου φόρεσε και το νυχτικό μου. Χαλμπίνα. Μάλιστα, κυρία. Απάντησε, μου φόρεσε αυτό το νυχτικό μου. Δηλαδή, ό, όχι εντελώ. Τι θα πει όχι εντελώ. Ε, σα κράτησε αυτό και σα το φόρεσα εγώ. Με τα χέρια του. Μ με, το, με το ένα μόνο, κυρία. Να ε, έτσι στην πλάτη για να σα στηρίζει κάπω. Και εσύ το βρίσκει σωστό αυτό. Α, μα κυρία μου. Ε, καλύτερο αυτό από να σα Πνούσε, ε. Κι αν ξέρετε με πόση ευγένεια το έκανε ο καημένος. Μπα. Έμεινε στι τρεις το πρωί. Να, εκεί στα πόδια του κρεβάτιου και σα κοίταζε που κοιμόσαστε. Μα άφησες μόνο. Όχι, όχι, καθόλουνα mm. κι εγώ. Εκεί, στην άλλη μεριά. Στι τρεις έφυγε αυτό. Πάλι καλά. Δηλαδή δεν πήγε μακριά. Φαντάζομαι πω θα πήγε σπίτι του. Αχ, όχι, ο καημένο. Μα τι, στι 3 το πρωί, κυρία μου. Για, για να το σκοτώσουν στον δρόμο, τον έβαλα μέσα στο μπουντουάρ και κοιμάται. Ύστερα από τα χθες είναι βραδινά ο Καϊμανούλη. τι λε εκεί, ο Καϊμανούλη. Αν τον βλέπατε, κυρία, μέσα στη μεγάλη πολυθρόνα, <συσίλωσε> του βάλα ένα μαξιλαράκι στο κεφαλάκι <συσίλωσε> του και, και σκέφτεσαι το ποδαράκι του με μία κουβαρτίνα. του, ναι. πρέπει όμω να τον ξυπνήσω τώρα. Αυτό να κάνει, και να του δίνει, γρήγορα, και να μην τον ξαναδώ στα μάτια. Μάλιστα, κυρία Αλπίνα. Είσαι βέβαιη πως κοιμάται ακόμα Εκτός αν πέθανε στο μεταξύ Μακάρι ε, Τώρα θα δούμε Αλμπίνα. Πώς θα τον ξυπνήσεις Ξέρω και εγώ θα τον σκουνίξω. Όχι να έχει πονοκέφαλο όλη την ημέρα Να κάνω θόρυβο Τι θόρυβο ε, όχι, δεν μ' αρέσει ο θόρυβο. Ε, δεν θα κάνω, κυρία. Ε, να τον γαργαλίσω στη μύτη, ε. Μα τι λες τώρα για να φταρνίζετε όλη την ημέρα. Μα, κυρία μου, εάν δεν τον σκουτίξω, εάν δεν τον γαργαλίσω, αν δεν κάνω θόρυβο, ε, τότε πώς ε, θα. Ε, α να κοιμηθεί λιγάκι ακόμα. Δεν είναι κακό, παιδί. Ε, εσεί ξέρετε, κυρία. Ε, α μην είμαστε κι απάνθρωποι. Όχι, όχι, επειδή εσεί μου λέγατε, κυρία. Ε, ε, ε, εγώ λέω, να, να μου φέρει το τσάιμι. Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν Αλμπίνα Χωρίστε κυρία Απόψε τη νύχτα ούτε συλλογίστηκα τίποτα ούτε ονειρεύτηκα Λοιπόν έπρεπε να ξυπνήσω πως κοιμήθηκα Η πρώτη μου σκέψη σήμερα το πρωί δεν θα έπρεπε να είναι εδώ Μα κάπου αλλού Στοντώνι. Ξέρεις τι εννοώ ε. Μάλιστα <ΣΣΣ> Λοιπόν Λοιπόν είμαι ευτυχισμένη Πουθενά άλλου δεν ήθελα να είμαι παρά σε αυτό εδώ το κρεβάτι Πώς σου φαίνεται. Αχ, κυρία, είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά με φοβίζει. Αφού είναι πολύ ωραίο φτάνει. Μα είμαι καλά, Άλμπιν, ακούς, είμαι καλά. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό θα κρατήσει, μα... Ποιος είναι. Γιατί σε το παράθυρο. Oh, τι θα κάνει τώρα, κυρία. Ποιος είναι. Αχ, oh, αχ, oh, κύριο, ο κύριος λαγκό είναι. Ο κύριος λαγκό. Είπε ο κύριο Λαγκόρ. Μάλιστα, κυρία, αυτό είναι ο κύριος Λαγκόρ. αυτό δεν είναι φυσικό. Ε, αυτό πάλι. Για σου ε, Πήγαινε να ανοίξει τον κύριο Λαγκόρ. Να, να ανοίξω. Ναι. Ποτέ μου δεν είχα τόση περιέργεια να τον δω. Να έρθει εδώ, κυρία. Ναι. Μόνο μην τον περάσει από το μπουδουάρ. Και τώρα, Σιμόνη, Τρέμει το χέρι σου. Όχι. Περίεργο. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Όχι Κι αυτό πολύ περίεργο Καλημέρα Σημώνη Καλημέρα Τόνι. Γιατί αυτά τα μάτια Ποια μάτια Να μόλις με είδες άνοιξες κάτι μάτια τόσα Εγώ Εσύ Δηλαδή πως είναι τα μάτια μου να, Κάπως αλλιώτικα. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν Ή ξέχασα να φορέσω γραβάτα ή είμαι αξίριστος Καθόλου Α δούμε λοιπόν τι είναι Εκφράζουν μια χαρά τα μάτια σου. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και ένα θαυμασμό, μια ευγνωμοσύνη. Και κάτι άλλο ακόμα. Κάτι που αρχίζει από αλφα. Αναφυλαξία. Όχι, όχι, όχι. όχι. Αντιπάθεια. Όχι, αδενοπάθεια. Υπά... Αρτήριο κλήρωση. Αβιταμίνωση. <laughs> Τότε. Αγάπη, Σιμόνη Αγάπη, Τόνη. Ναι, Σιμώνη. Όχι, Τόνι. Ναι, ναι, ναι όχι, Συμώνη. όχι. Για να τα εξετάσω από πιο κοντά. Μην πλησιάσει άλλο. <σπάς> Μην <κάνεις story. άς cinco> μπα! Μην κάνει θόρυβο. Μπα, Γιατί αλλιώ θα φωνάξω την Αλμπίνα. Αλήθεια. Σιμώνη. Για πε μου κάτι. Τι πράγμα. Να, κάτι, οτιδήποτε. Μια φράση. Μια οποιαδήποτε φράση. Μια φράση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm, Μια φράση. Ο Ναπολέον πέθανε στην Αγία Έλληνη. Όχι, όχι, όχι. Πιο προσωπική. Μπορεί κανείς να είναι εδώ και να μην είναι εδώ Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι πώς να σου το πω Να, κάνε μου μια ερώτηση Τι ώρα είναι Μπράβο, κατάλαβα Είναι η ώρα που δεν θέλεις πια να μου μιλάς στον ενικό Αλλά που δεν μπορείς να μου μιλάς και στον πληθυντικό Τέλος πάντων όλα τα καταλαβαίνει αυτός ο Τόνι <laughs> Ξέρεις τι έκανα χτες το βράδυ όταν σε άφησα Όχι, ούτε ζήτησα να μάθω Πήγα σπίτι μου και σε περίμενα. Ναι. Δεν ήρθε. Δεν ήρθα. Τι σε εμπόδισε, Ο εραστή μου. Μα, αφού δεν είναι εραστή σου. Το ξέρει. <laughs> μου το είπε χθε το βράδυ. Δεν με πίστεψες? Ναι. Μου χρειάστηκαν 12 ώρε για να το πιστέψω. Το πιστεύω σήμερα. Δόξα το Θεό Πιστεύω όλα όσα μου είπε. Ποτέ δεν ήταν εραστή σου. Ποτέ. <laughs> και τώρα, Σιμώνη. Ξέρει τι θα κάνουμε εμεί. Εμεί. Ναι, ναι. εσύ και εγώ. Θα φωνάξει την Αλβίνα. Και πιτά. Θα τη πει να σου φέρει τι βαλίτσες σου Ο Εμίλιος θα φέρει τις δικιάς μου Κι έπειτα Κι έπειτα Υπάρχει ένα βιβλίο ωραιότερο και από τη βίβλο Ιδανικότερο και από το κοράνιο Ο οδηγός των σιδηροδρόμων Σε Ένα ωραίο ταξίδι αξίζει περισσότερο από ένα ωραίο πηγήμα Τόνι Όσο θα σου μιλώ κοίταζέ με καλά στα μάτια Να έτσι Έτσι όπως σε κοίταζα κι εγώ την ώρα που έμπαινε. Λοιπόν, είναι πολύ περίεργο Αρχίζει κανείς με το να βλέπει χωρίς να παρατηρεί Και τελειώνει με το να παρατηρεί περισσότερα όσα έβλεπε πριν Τόνι, mm -hmm. αγαπητέ μου Τόνι, δεν σε αγαπώ πια ε, Ναι, πότε, από χθε το βράδυ Όχι, μάλλον όχι, χθε το βράδυ σ' αγαπούσα ακόμα Κοιμήθηκα και σ' αγαπούσα Σήμερα το πρωί ξύπνησα και δεν σ' αγαπούσα πια Περίεργο Άλλοι όταν κοιμούνται πεθαίνουν. Εγώ γιατρέφτηκα. Από ό,τι κακό μου είχε κάνει. Ά, μου το συγχώρησε, χθε. Για να σε κρατήσω. Και σήμερα. Για να σε αφήσω. Παίζει. Αχ, θέ μου, πώ να σε κάνω να καταλάβει. Στάσου, πε μου, Τόνι, Γιατί νομίζεις πως αγάπησα. Βέβαια, ε, και που θε να ξέρω. <laughs> Μα δεν είσαι και εξαιρετικά ωραίο. Ήσαν κι άλλοι ωραιότεροι που δεν του αγάπησα. Μπράβο, καλό κι αυτό. Πιο νέοι, πιο έξυπνοι. Για την πίστη, για την καλοσύνη σου. Α ας μην μιλάμε καλύτερα. Για τη γοητεία σου. Ναι, μπράβο, mm. αυτό θα είναι, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι. Για τίποτα ιδιαίτερο και για όλα. Αυτό που αγαπά εμένα είναι. Είναι το σύνολό μου. Σ αγαπούσα χωρίς αιτία. Και τώρα δεν έχω ανάγκη από ετίας για να μη σε αγαπώ πια. Σιμώνη, αγάπη μου. Ο Θεέ μου, ούτε η φωνή σου. Τίποτα, τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά επειδή με ενδιαφέρει θα φροντίσω να μάθω τι συμβαίνει και θα στο γράψω. Εκαι αν, αν θέλεις να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη... Να φύγω? Θα ήταν πολύ έξυπνα εκ μέρους. <laughs> δεν πειράζει. Ήμουν συνηθισμένο να φεύγω. Όχι όμως και να σε διώχνουν. <laughs> πολύ καλά. ξέρει, θα ξαναγυρίσω. Ναι. Όποτε θέλήσει. Όποτε θελήσω. Θυμήσου καμιά φορά το κάπρι που με Τη Γρανάδα που μ' αγάπησε. Την Ανδαλουσία που μ' απάτησες. Ωρα. Τη Μαδρίτη που μ' απάτησες. Τη Μεδίνα που μ' απάτησες. Ε, ε, καλά. Αντίο λοιπόν. Αντίο Τόνι. Μη μπας από εκεί. Φεύγω. Ναι αλλά από εδώ. Από εδώ από την πόρτα είναι πιο κοντά. Όχι όχι. Προτιμά από το πουτουάρ. Θέλω να του πω αντίο. Πιάνου. Τι πιανού. Μα... Είναι κανεί στο μπουδουάρ. Όχι, όχι. Ποιος είναι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις ποιος είναι στο μπουδουάρ. το μπουδουάρ είναι στο μπουδουάρ. Ε, θα φύγεις. Όχι, πρωτού πληροφορή, σε πληροφορήσω ποιος είναι. Ωραία. Μπράβο. Κοιμάται του καλού καιρού. Αλπίνα. Ο κύριος Λαγκόρς φεύγει. Η λύπη μου είναι πολύ μεγάλη. Σα ξέρω, έννοια σα. Θα τη μοιράσετε. Αντίωση, μου. Αλμπίνα, έφυγε. Επιτέλου. Μάλιστα, κυρία, και δόξα τω Θεό. Αλμπίνα, φεύγουμε απόψε. Πολύ καλά, κυρία. Πού θα πάμε, δεν ξέρω ακόμα. Μάλιστα, κυρία. Ή μάλλον όχι, δεν θα φύγουμε. Ε, δεν θα φύγουμε, Ελεύθερη, Αλμπίνα, ελεύθερη. Το καταλαβαίνει εσύ αυτό. Έμα, ε, έπρεπε να τα καταλαβαίνω αλίμονο. Το κρυώσει όμω. Και τώρα, τα μούτρα του κύριο Αθέ μου, τι ανακούφιση. Και κάνω ένα καλό φλιτζάνι σοκολάτα σε αυτό εκεί το παλιό παιδό. Ω, κυρία. Ω, κυρία, ένα παλιό είναι. Μα γιατί, κυρία. Γιατί τώρα ξέρει τι θα βάνει στο μυαλό του. Βάζω, λοιπόν, στοίχημα πω άμα μάθει αυτά που έγιναν σήμερα, θα τον δει και θα πάρει έναν αέρα, θα νομίζει πω αυτό το έκανε όλα. Μα, κυρία, αν δεν ήταν αυτό. Ωραία, αν δεν ήταν αυτό. Και δε μου λε, πού είναι αυτή τη στιγμή, τι κάνει, φαντάσου να βασιζόμουν σε αυτόν. Κοιμόταν. Και μπορούσε να γίνει εδώ καταστροφή. Ευτυχώ που έχω θέληση, Εγώ. Βέβαια. Αυτό είναι θέληση. Η μάλλον όχι θέληση. Αυτό είναι σεβασμός στον εαυτό μου τον ίδιο. Αυτό είναι. Ξαναβρήκα την περηφάνεια μου σαν γυναίκα. Και μου χρειάστηκαν δύο άντρε για να με κάνουν να συγχαθώ τον έρωτα. Δύο Ο κύριο Λαγκόρ από τη μια και αυτό σου τσαλαπιτινός από την άλλη. Οπωσδήποτε τον έναν τον περιμένουν οι μετρέσαι του και τον άλλον η μαμάκα του. Και εσά σα περιμένει τον μπάνιο έχει δίκιο. Αλμπίνα, παιδί μου, μην αγαπήσεις ποτέ σου. Πότε! Καλά, καλά, καλά. Τι έπρεπε να κοιμητώ σε ευτυχισμένη. Πού πιασαμε στο ποτάκι, τι ώρα είναι! 11, κύριε Ανδρέα. Και ο Όρλαξ Έτσι φαίνεται. Και εδώ ψόφο κάνει καλέ Είναι γιατί είστε κουρασμένος. Α, όσο γι' αυτό. Εύχυε, κυρία. Ω, παίρνει τον πάλι. Άλλο μπάνιο δεν έχει στο σπίτι. Έχουμε και στο πλισταριό. Mm, καλό είναι και αυτό. να ζεσταθώ πρώτα λίγο. Ε, τώρα θα σα ζεστάνω εγώ. Mm. Έχουμε νέα, κύριε Ανδρέα. Νέα, νέα, ζεστά νέα. Και τι νέα. Mm. Ο κύριο Λαγκόρ μόλι βγήκε από εδώ. Σήμερα το πρωί. Πριν από δέκα λεπτά. Ναι. Ναι. Mm. Από εδώ. Μάλιστα. Και αυτή. Ούτε εσεί δεν θα τα καταφέρνετε καλύτερα από αυτήν. Μπα τι έκανε. Του πάτησε κοροϊδία. Επειδή όμω αυτό επέμενε, η κυρία με φώναξε. Ναι, για να το οδηγεί έξω. Ακριβώ. Με όλε τις τιμέ. Πάει. Πέθανε. Πού, εκεί μέσα στο διάδρομο. Όχι καλέ. Πέθανε για την κυρία μου. Πάει. Ετάφη. Ναι, και την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά αναστήσεται. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει φόβο αυτή τη φορά. Πω. Πάει. Τέλειωσε. Εγώ ξέρω. Τέλειωσε σήμερα το πρωί. Και χθε το βράδυ. Χθε το βράδυ η κυρία μου τον αγαπούσε. Σήμερα το πρωί δεν τον αγαπάει πια. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε μισή γυναίκες. Ε, επιτέλες, μια φορά στη ζωή μου και εγώ σε κάτι χρησιμεύσα. Για όνομα του Θεού. Γιατί τι είπα. Oh, oh. Αυτό φτάνει να τη το πείτε για να σα έχει το διάλειμμα, το κατάστηκα. Πως μια φορά στη ζωή μου και εγώ έχω. Εσεί. Εσείς. Καν... Εσείς. Επιχώς. Ούτε κάνατε, ούτε είστε ικανός για τίποτα. Αυτή μόνη τη, με τη θέλησή τη, με τη διάβγεια του μυαλού τη. <χει> Δεν είναι αλήθεια, βρε, Χωρίς εσάς θα είχε γίνει από καιρό, λέει Το είπε αυτό Αχ, δεν ξέρει μάλιστα Αν αυτός ή εσύ την κάνατε να συγχαθεί τον έρωτα Εγώ, μάλιστα, άσε το καλό Λυπηθήκατε Αν λυπάμαι, όχι Αχ, μία αλμία, χρηστάς <βαλυτέρα. Σελυτέρα> πολύ λοιπόν, ξέρεις αλμία <Σελυτέρα> πως λοιπόν, <Σελυτέρα> <Σελυτέρα> θα ξεκουραζόμουν να κοιμόμουν καμιά κοσέρια χρόνια Κι, πάλι να <Σελχέρα> κοιμηθείτε Ακούω στο κρεβάτι τη κυρία. Γιατί όχι να. καλό μου κοριτσάκι. Η κυρία όπου να είναι θα την ενοχλεί ένα άνθρωπο κοιμάται, Τα παγκάκια στι κήπε είναι γεμάτα. Του αφήνουν ήσυχου. Δεν τα παιδιά δεν τους από ệpιο πέρα απ' Excel μπλοντίνα μια σοκολάτα κι ο σοκολάτα Απλούστηκε στο κρεβάτι μου Μαρα... Με Μα πού είμαι, σε ποιο χρόνο μυρίσκομαι Σε ποιο χρόνο... Μα τι ώρα είναι... Και... Τι έχετε στο δωματιό μου... Είχα φύγει να κοιμηθώ... Δεν σε είχα βάλει στο μπουδουάρ Μα... Έκανα ψώφο εκεί... Και τώρα κοιμόσαστε εδώ... Ναι, έχω και απόδειξη... Ποια... Α. Λοιπόν, εγώ που δεν ονειρεύομαι ποτέ... Δηλαδή, στη χάσκη στη φέξη... Δεν νούμε πέντε λεπτά που ονειρευόμουν. Ε? Ε, θα πω στην Αλμπίνα να φέρει τον ονειροκρήτη τη. Λοιπόν, ονειρευόμουν ότι είχα ξεπρωθεί και κοιμόμουν σε ένα πανκάκι, σε κάποιο γήπο. Εκεί λοιπόν που κοιμόμουν, ήρθε κοντά μου ο φύλακα του κήπου. Στάθηκε μπροστά μου και φώναξε. Πάρτε από εδώ αυτό το μικρό αγοράκι. Εδώ βρωμάει φτώχεια. Κύριε Αντρέα, σελισέλ. στερα δίνει μια και βγάζει τα γιάνια τα φρύδια, τα το μουστάκια του. Και ξέρετε ποιο ήταν. Ε? Ποιο. Εσύ. Ψεύτη. Πήρετε λοιπόν το κεφάλι μου στην αγκαλιά σα. Με φιλήσατε <Δι> Μονάχα <Δι> Ναι, μα είπαμε πως είναι όνειρο Με φιλήσατε πραγματικά Ναι, τώρα σε φίλησα πραγματικά Ωραία Ήθελα να δω κάτι Είδατε <Διχαιρη> Πολύ καλά, δεν με ρωτάτε τι Όχι, ξέρω Τι, <Τι>, <Τι> Θέλω να δείτε, είναι ωραίο το να με φιλήσετε Τώρα το καταλάβατε η Ιδιατροπία και αυτή της αναρωσίους; Ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω Η Αλμπίνα με δυο λόγια μου είπε την καλή Συγχωρείτε, μπορώ να τηλεφωνήσω. Τι, θα τον αγγείλετε στι εφημερίδε, Όχι. Όχι, θέλω να τηλεφωνήσω αλλού. Για κάποια δική μου δουλειά. Για να δω. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε. Μερσή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ναι, ε, ο κύριο Εμίλικη. Ε, παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Εμίλ, για αυτή την αγγελία που δημοσιεύτηκε στον αδιάλακτο χθε το βράδυ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, Εντελώ ελεύθερο, κύριε. Είμαι ελεύθερο, ναι. Μα και από σήμερα το απόγευμα, θέλετε. Ναι, μπορείτε να φτάσετε τα 800 φράγκα, κύριε. Πώ είπατε, Αν είμαι παρουσίαστο. Μα όλα με κάνουν να το πιστεύω, κύριε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, ξέρετε τι σας λείπει. Θυμάστε τι μου είπατε το πρώτο βράδυ. Αν ήμουν άντρα, θα σκεπτόμουν περισσότερο παρά θα ονειρευόμουν. Θα ήμουν ενεργητικό. Δεν θα κοιμώμουν. Λοιπόν, δεν βλέπετε ότι το κατόρθωσα αυτό. Ευχαρίστησέ με. Με όλη μου την καρδιά και με μια συμβουλή. Ελάτε στο τελειό του Εμίλ. Ελάτε να δείτε την έκθεση σκύλων μια από αυτέ τι μέρε. Α, oh, στην έκθεση σκύλων. Α πάρω στα πάω μια από αυτέ τι μέρε. Θα με συνοδεύσει. Τότε όχι μια από αυτέ τι μέρε. Αμέσω. Oh, έχουμε καιρό. Σήμερα σε χρειάζομαι, καθώ και αύριο. Κατάλαβα. <laughs> ναι, θέλετε να μου αφήσετε να φύγω. Ακριβώ. Ξανατηλεφώνησε λοιπόν. Χθε το βράδυ με απολύσατε. Ε, Ποιο σου είπα να μη φύγει. Η διαταγή κυρώθηκε. Μα που καταστρέφετε το μέλλον. Ένα τώρα τα σκυλάκια που είναι εκεί για πούλημα δεν θα φύγουν. Μα... Αλήθεια. Ποσες μέρες μου χρωστάς ακόμα Τώρα μου σοβαρά Ποσες μέρες μου χρωστάτε ακόμα Είναι η τελευταία σας λέξη Ποσες μέρες μου χρωστάτε ακόμα Έστω 97 μέρες κυρία Αύριο το πρωί θα είναι 96 Μα αν η κυρία θέλει να μου δώσει διαταγές Κάθισε εκεί Κυρία Κάθισε εκεί Να τα μας Να τα μας Ξανάρχεται πάλι με συγχωρείτε, τι ε, πράγμα ε, σας ξανά Κυρία Κύριε Ανδρέα, μπορείστε... για δεύτερη φορά από σήμερα το πρωί Διώθετε την ανάγκη να με ξαναφιλίσετε; Ναι Ήμουν βέβαιος. ωραία ε, Όχι, όχι, ας περιμένουμε λιγάκι, ίσως μου περάσει Όπως θέλετε ε, Δεν πιστεύω όμως να σας περάσει Λέτε, ε, γιατί Ξέρετε κι εγώ Σ' αγαπώ Γιατί όχι Ως έτσι εξηγείτε Που ε, Για το βράδυ λέτε Χθε το βράδυ, σήμερα το πρωί, Ανδρέα είμαι η χειρότερη γυναίκα. Ω, ελάτε, μην το συλλογίζεστε αυτό. Είναι άραγε πολύ καιρό που σε αγαπώ. Ίσως Και το ξέρεις; Ναι, δηλαδή το έμαθε στο τέλο. Μπορούσε να μου το πει, νομίζω. Δεν θα το πίστευες Αυτό είναι αλήθεια. Ανδρέα. Ναι. Φίλησέ με. Ε, ε, όχι. Δεν Δεν μπορώ, ορκίστηκα. Σε ποιον. Σε εσά. Υποχρεούμε επί το λόγο τη τιμή μου. Να μην αποφερηθώ ουδενιά περιστάσεω ή αδίποτε κι αν είναι αυτή. Μα αφού σ' αγαπάω, βλάκα. Τάθερη περίσταση. Ε, ε, Εκεί το βρώμο, χαρτό σου. Σχίζει το ίδιο. Α, ah, επί το λόγο τη τιμής μου δεν σχίζεται τόσο εύκολα. Για σταθείτε. Μ' αγαπά. Σου. Ανδρέα. Τι. Δεν πιστεύω να θε να. Δεν θέλω τίποτα. Δεν μου επιτρέπετε να θέλω τίποτα. Μα είσαι λοιπόν από χαρτόνι. Μάλιστα από χαρτόνι. Για 96 μέρε ακόμα. Α έτσι. Ναι. Αλμπίνα! Mm. Αλμπίνα! <laughs> Κατέβα αμέσω γρήγορα κάτω Και πήγαινε να φέρει σένα Χωροφύλλακα πάλι Όχι έναν παπά Θα τον παντρευτώ αυτόν τον ηλίθιο Και στα δικά σου Αλμπίνα Ακούσατε την κομμαδία Εραστής από χαρτόνι Του Ζακ Ντεβάλ σε μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Μέλπος Ζαρόκωστα Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν Οι καλλιτέχνε. Κώστας Καράς Ανδρέας Αλισέλ Νίκος Μαριούκλας Μπάρμαν Κώστας Ρίγας Μάκη Πανόριος Παύλο, Βίλμα Κύρου Σιμόνη Μασάβρ Λουίζα Ποδηματά, κυρία Μπονοβάν. Ο Νίκο Τζόγια, Τόνι Λαγκόρ. Ασιγαλέου, κοπέλα τη Γκαρδαρόβα. Ανδρέα Βεντουράτο, ένα κύριο. Μέλπο Ζαρόκοστα, καμαριέρα. Αλίκη ζωγράφου, κυρία Σαλισσέλ. Μουσική επιμέλεια, Ρένα Κοβατζή Καλτσά. Επιμέλεια ήχων, Γίτσα Βαλμά. Ρύθμισης ήχου Γιώργου Θεοφανίδη. Ραδιοσκηνοθεσία Βίκτορο